Γεια σα φίλε και φίλοι. Καλό μεσημέρι, καλώ ήρθατε. Εκπομπή ΑΕ ξεκινά ξεκινάμε τώρα. Μουσική Πάντα στον ArtFM Art στου 90,6 ο Δημήτρη Καζάκης και η Γεωργία Μπάστο έω και 2.30 μαζί σα. Και όλοι εσείς βέβαια μαζί μας επικοινωνείτε πάντα μέσω του εκπομπή αε παπάκι gmail.com ή μέσω SMS γράφοντας επαμ και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344. <Τελευταία>, Τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας βέβαια σήμερα. Yeah. Λέμε έτσι λίγο να ησυχάσουμε ότι έχετε ένα Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούμε, να τα δούμε όλα ωραία και καλά. Τέλο παντών, διάφορα συμβαίνουν, θα τα δούμε στη συνέχεια. Yeah. Πριν πάμε σε αυτά που συμβαίνουν και θα έρθουν, θέλω να, να σταθούμε λίγο σε αυτά που έγιναν εχθές. Εχθές ήταν εξαιρετική, καταρχήν να πούμε για όσους δεν μπορέσαν να κατέβουν κάτω στο mm -hmm. κέντρο. Ας πούμε ότι η διαδήλωση θύμιζε 5 Μαΐου 2010, στο μέγεθος και τη συμμετοχή του κόσμου, Γι' αυτό και οι περτοριανοί του καθεστώτος ανέλαβαν να χτυπήσουν και να τεμαχίσουν τη διαδήλωση έτσι ώστε να μην φανεί ο όγκος. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι να έχουμε έναν βεβαιωμένο νεκρό. Σωστά. Και ε, μία περίπτωση α, που λέγεται ενός 15 ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Είναι κάτι το οποίο ναι. μια σύγχυση ναι. Από τα αυτά. Εάν κάποιος, επειδή Κάποιον ο οποίο ήταν αυτό αυτόπτη μάρτυρα στην πρώτη περίπτωση Σ του θανάτου αυτού του ναυτεργάτη. Ε, εάν κάποιο ακροατή εκπομπή γνωρίζει από πρώτο χέρι τι συμβαίνει με την δεύτερη περίπτωση του 15χρονου, γιατί στο καθεστώ που ζούμε όλα είναι πιθανά, η αποσιώπηση, η παραπληροφόρηση, η κάλυψη, ο εκφοβισμό, η τρομοκράτηση, ακόμη και αυτή τη χαροκαμένη μάνα αυτή τη οικογένεια που ενδεχομένω να έχει αντιμετωπίσει τέτοιο θέμα. Ε, καλό είναι να το γνωρίζουμε και να, να και να το βγάλουμε στην επιφάνεια να γνωρίζει ο κόσμος mm -hmm. βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά ούτε είναι το στοιχείο εκείνο που μας κάνει ότι με αυτό το καθεστώς μας χωρίζει αίμα γιατί δεν είναι το θέμα μόνο να σκοτωθεί κάποιος α, στη διαδήλωση έστω και αν έγινε α, κάτω από το στρέ και την πίεση των δακρυγών και των καταστάσεων όπως έγινε με τον α, με τον με ε, ε, ε, ε, αλλά κοίταξε συνθήκες, <κοίτα> έτσι, το οποίο δεν συνθήκες λόγο. δηλαδή μπορεί να μην χτυπάς τον άλλον και να πεθαίνει από το χτύπημα λόγω, όταν... αλλά έχεις δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές Γεωργία ειλικρινά δεν υπήρχε λόγος ήμουν αυτόπτης μάτυρα στο Σύνταγμα το πως επιτέθηκαν η Περτοριανοί δεν υπήρχε ναι. κανένας λόγος ε, αυτοί που τους πέταξαν πέτρες ήταν 2-3 Παιδάκια κυριολεκτικά, ναι, τα, τα, τα οποία εύκολα μέχρι. μπορούσαν να... Δύο-τρία, δεν σου λέω, μάζες ιστορίες και όλα αυτά, mm -hmm. κουκουλοφόροι και τα αρέστα. Τα χτυπήματά τους ήταν απανοτά ε, και μάλιστα ήμουνα μπροστά ε, σε επεισόδιο που προσπαθούσε να δημιουργήσει πάση θυσία μια ομάδα Δίας. Ναι. Ε, με, με, με, οι οποίοι κραταίνονταν κλόμπ ε, στον αέρα... Στον Πεζόδρομο προς το σταθμό της Ακρόπολης έριχνε χημικά κροτίδες, όπως αν χειρουβομβίδες, κρότου λάμψης και περνούσε μέσα από τον κόσμο ο οποίος αποχωρούσε για να πάει στο Ηλικρινά. Ε... Δεν είπες σοβαρό μας... επεισόδιο ήταν; Είχαμε εκεί. δει και παλαιότερα. Ναι. Να προκαλέσουν τον κόσμο σοβαρό, για να δημιουργηθούν ναι, ναι, ναι, τα ναι, ναι. επεισόδια. Λοιπόν, σοβαρό επεισόδιο. Κινδύνευσε μια γυναίκα μπροστά μα να την πατήσει ένα μηχανάκι. Επειδή η γυναίκα πήγαινε κανονικά στον δρόμο τη και ερχόντουσαν να το πίσω. μέσα από τον δρόμο. Έκομα mm, ναι, ναι, ναι. και έκαναν ζιγ-ζακ αυτή και, και ειδικά αυτά τα στενά πίσω Εγώ εκεί, θα πω από στα παιδάκια. Τα 19 χρόνια, 20 χρόνια παιδάκια. Τα χρυσαργητάκια με, με τι των, των αστρομικών. Mm -hmm. Να ξέρουν ότι η κοινωνία έχει ανοιχτού λογαριασμού μαζί του. Έχει ανοιχτούς λογαριασμούς. Και το γεγονός ότι χθες αυτή η δημιρία της Δίας δεν κατέληξε στον οικοταφείο, οφείλεται στην ψυχραιμία των παρευσκομένων και δι των ανθρώπων που ήταν εκεί. Αλλιώς θα κατέληξε στον οικοταφείο με τα λόγω γνώσεως. Δεν θα τους έσωζε τίποτα. Λοιπόν, εγώ λέω στους διοικητές του στους δημιρίτες του και και οποιοδήποτε παλαβώ, τους δίνει να φροντίσει πολύ σύντομα να εξοικειωθεί με το... γιατί η κατάσταση αυτή δεν θα διαρκέσει. Όποιο νομίζει ότι θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση και ότι θα είναι καλυμμένο πίσω μου δώσαν εντολή τι να κάνω ειλικρινά δεν έχει αίσθηση και επαφή με την πραγματικότητα. Και είναι κρίμα, ειλικρινά κρίμα 20χρονα παιδιά να καταστρέφονται για το υπόλοιπο τη ζωή του επειδή κάποιοι καρεκλοκένταυροι στη Γαδά ή πουθενά αλλού του δίνουν εντολέ οι οποίε είναι ενάντια στο σύνταγμα στο συμφέρον της χώρας και εμείς αποφασίσαμε το εξής. απλό, θα το πω ανοιχτά στον αέρα ναι. λοιπόν αποφασίσαμε να τρομοκρατήσουμε τους τρομοκράτε. ο μόνος τρόπος του ε, απλού ο πολίτη για να το κάνει αυτό το πράγμα είναι πολύ απλό πρώτον θα σκίσουμε ε, όλα τα ένδικα μέσα που χρειάζεται ώστε να αμαυρωθεί το μητρό και ο Φάκελος γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε αυτά πάτη ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί. Αλλά να αμαυρωθεί ο φάκελο, ο υπηρεσιακό φάκελο mm -hmm. όλων όσων συμμετέχουν ή υπακούν σε τέτοιε εντολές. Ξεκινώντα από εκείνον τον το, το, το τραγέλαφο, για να μην πω τίποτα χει, χειρότερο, ο οποίο εξέδωσε τη διαταγή τη απαγόρευση στη Μέρκελ. Χρησιμοποιώντα το διάταγμα αυτό του 1971. Το λοιπόν, αυτό ο τύπο θα κατηγορηθεί για βίαιη κατάλυση του πολιτεύματος που ισοδυναμεί με σχάτη προδοσία θα τον κυνηγήσουμε μέχρι να αποταχθεί από το σώμα και να μαυρωθεί ο φακελός του για πάντα και από εδώ και μπρο όποιος ή δημιουργίτης ή ενστολος εμπλέκεται σε επεισόδια ειλικρινά θα τον κυνηγάμε μέχρι Δευτέρας Παρουσίας τα μέσα τα έχουμε, τον κόσμο τον έχουμε και θα τον κυνηγήσουμε μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Θα τον κυνηγήσουμε. Το ένδικα. Ε, μπράβο, Με ένδικα μέσα. Ασκώντας Α, το ένομο γιατί, δικαίωμά μας. Γιατί ξέρεις έχουν και αρχίσει ξέρεις και έφτουν τα μηνύματα. Γιατί αυτός ο πόνος, ο πόνος δηλαδή, ναι. του το απλού διαδηλωτή ή του κόσμου που διαμαρτήρεται, πρέπει να τον νιώσουν για αυτή. Και ξέρει πώς θα τον νιώσουν. Γιατί δεν έχουμε δικαιοσύνη. Αν είχαμε πραγματική δικαιοσύνη βεβαίω θα επιλαμβανόταν η δικαιοσύνη. Ακριβώς. Αυτή επάγγελτα. Δεν είναι πια να, να είναι ο πολίτη να, να, να, να, να πείσει ότι δεν είναι ελέφαντα. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Να αμαυρωθεί ο φακελό του έτσι ώστε όταν αλλάξει η κατάσταση. Έτσι όταν αλλάξει, έχουμε αποκτήσουμε ξανά δημοκρατία αυτή να επάνε σε ατιμοτική απόταξη. Λοιπόν, να αμαυρωθεί ο υπηρεσιακό του φάκελο. Γιατί δεν μπορεί αυτοί τύποι να χτυπάνε αναπήρου. Τι φωτογραφίε τι έχουμε ειδικά. Μα βγάζουν φωτογραφίε και αυτοί. Του βγάζουμε και εμεί παιδιά. Του <laughs> ξέρουμε ακριβώ ένα από ένα. Ναι. Και ποιο είναι και τι πρόσωπο έχει. Δεν πάνε να από 40.000 μάσκε. Λοιπόν, από εδώ και ναι. μπρος, με ένδικα μέσα, όπω προβλέπει ακριβώ το Συνταγματικό τη της χώρα. Mm -hmm. Γιατί τι να κάνουμε εμεί, μα το λαό. Υπερασπιζόμαστε τα ένωμα δικαιώματα μα απέναντι στη βία, η κατάλυση του πολιτεύματο και του Συντάγματο που ζούμε σήμερα. Λοιπόν, και επειδή ο κύριο Δένδια τόλμησε να πει ότι θα σκίσει ένδικα μέσα ενάντια στην Guardian. Ναι, το αυτό λοιπόν, θα σκίσουμε ένδικα μέσα εναντίον του, γιατί πραγματικά η Γάδα βασάνισε τα παιδιά αυτά στη μέσα. Το είδα, ήμουν προσωπικό ε, αυτόπτη μάτια, όχι των βασανιστήριο, των παιδιών αυτών που όταν τελικά κάποιοι από αυτού αποφυλακίστηκαν, ήταν γεμάτα ξυλοδαρού με, με άλλο τρόπο. Και μάλιστα απετράπει οποιοδήποτε ιατροδικαστής να βεβαιώσει. Το συμβάν. το συμβάν. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα επειδή ζούμε πλέον σε ακρές καταστάσεις και από ότι φαίνεται το καθεστώς ε, χούντας που έχουμε έχει αποφασίσει να, να ματοκυλήσει τον κόσμο, λοιπόν δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα Περιμένουμε... Φέ, πάντως φαίνεται ότι τον κύριο Δένδια δεν τον έχουν ενημερώσει ότι τον Guardian δεν τον έχει κάποιος Έλληνας εργολάβος. Και του κάνει εμεί. Αυτά είναι για να λέγονται. Ακούγονται. Και ποτέ δεν γίνονται οι Και όσο για την δικηγορική ετοιμότητα του κύριου Δένδια, οι κυρίε έχουν να πούνε πολλά. Θέλω σε αυτό γιατί έχουμε λάβει πολλά στο θέμα τώρα του φασισμού. Και θέλω ένα από αυτά τα μηνύματα που βάζει ένα ερώτημα ουσία, πιστεύω. Μάλιστα στο περιστατικό αυτό με τη Δία κόντεψε να, να, να χτυπηθούν αστυνομικοί, ναι. δηλαδή μέσα στους διαδηλωτές, αμα, αμα, ανάμεσά μας. Ναι. Ήταν και αστυνομική και πολιτικά, αστυνομική οι οποίοι πολιτικά. δεν ήταν, διαδηλωτές ήταν οι άνθρωποι. Και βγήκανε, η... μπροστά, τη... και βγήκανε μπροστά να υπερασπιστούν διαδηλωτές λέγοντας τι κάνετε ρε, ναι. τι είσαστε εσεί. ρε, ναι. δηλαδή σε τέτοιο βαθμό. Και ειλικρινά, στο λέω ειλικρινά, είχαν φτάσει σε τέτοιο βαθμό, βαθμό και αυτοί που τώρα που με ακούνε το ξέρουν πολύ καλά. Τη στιγμή, mm -hmm. το συζητάγαμε μετά mm -hmm. ακριβώ ειλικρινά αν εμεί κάποιοι σαν και εμά ψυχρεμότεροι δεν λέγαμε παιδιά δεν θα ματοκυλιστούμε mm -hmm. γιατί κάτι μου... για να μην χρησιμοποιήσω τη λάχια έκφραση <σχει> ναι. <σχει> έτσι λοιπόν α πούμε που θέλουν να το παίζουν νομίζω ότι πήραν ένα μπαστούνι και νομίζω ότι είναι εξουσία <σχει> λοιπόν αυτό το πράγμα δεν θα ματοκυλιστούμε ειλικρινά αυ mm -hmm. αυτή η δημιουργία θα κατέληγε στον τάφο δεν ξέρω τι θα γινόταν μετά. Προφανώ θα γινόταν Αυτό οχαμός. είναι χαρακτηριστικό όμω έτσι. Σε, τι, σε ποιο σημείο ακριβώ έχει φτάσει ο κόσμο. Δηλαδή είναι το τσακ που λέμε. Λοιπόν, εγώ το ξαναλέω πάντως Φροντίστε το ταχύτερο δυνατό να αποκαταστήσετε τη σχέση σα με την κοινωνία. Και είναι κρίμα 20 χρόνια παιδιά να χάσουν το υπόλοιπο τη ζωή του. Δηλαδή θέλω να πω να, να τελειώσουμε το υπόλοιπο τη ζωή του, να χαρακτηριστούν από πράξει που 19 χρόνια και 20 χρόνια, παιδιά mm -hmm. και, να, και να τελειώσει η υπόλοιπη ζωή του μαυρισμένοι από αυτές τις πράξεις mm -hmm. γιατί η κοινωνία στην κατάσταση που βρίσκεται δεν θα συγχωρήσει κανέναν mm -hmm. δεν θα συγχωρήσει είναι πλέον με την, μπλα, μπλα, όχι με την πλάτη στον τοίχο έχει γίνει ένα με το τοίχο λοιπόν γι' αυτό και η διαδήλωση, παρά το γεγονό ότι η αστυνομία βγήκε από το περιλάγητο α πούμε, οι αστυνομικοί. 20.000 ναι. διαδηλωτέ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λάμε, τι να σου πω, α πούμε. Τώρα, μόνο από το ραδιόφωνο να ακούγε την περιγραφή για να μην έβλεπε εικόνα. ή να μην είχε κατέβει. Γιατί λοιπόν, λοιπόν, αναγκάστηκαν για τα ραδιόφωνο να, να ακούνε την αλήθεια. Κανένα δεν είχε καμία διάθεση σε κανένα μπλοκ να προκαλέσει την αστυνομία. Και δεν υπήρχε. ούτε μπαχαλάκιδε ούτε τίποτα όλα αυτά. Σου το λέω ναι, με τα λόγου ναι, ναι, ναι, ναι. γνώσεω και επειδή ήμασταν αυτόπτε μάρτυρε, ήταν, ήταν απόκλητε οι επιθέσει. Βεβαίω θα mm. μου πει αλλά τουλάχιστον παλιά ήταν σχέδιο, σε εξέλιξη. Βάζανε του μπαχαλάκιδε ή οποιονδήποτε παρακρατικό. Του έβλεπε, ήταν και αρκετοί. Ήταν κάποιε ομάδε, δεν υπήρχε και μάλιστα. Έτσι. Όχι τρία με ομάδε που τέλο πάντων ιδεολογικά υποτίθεται mm -hmm. έχουν ε, μια τέτοια λογική, να το πούμε έτσι. Ε, οι άνθρωποι είχαν πάρει τι αποφάσεις του και αυτοί. Δηλαδή δεν θα αποτελέσουμε εμείς την αφορμή για να, τσακωθε... για να χτυπηθεί ο κόσμος. Για να υπάρξουν οι γνωστές Λοιπόν, και δεν... Και, δεν το... και δεν παίξανε το ρόλο αυτό. Οφείλω να το ομολογήσω. Όπως mm. άλλες φορές που τον κάρανε, βεβαίως τους καταχαιριάσαμε και τους κάραμε κριτική, καταλήτικη. Αλλά δεν το αυτό το ρόλο. Mm. Τώρα... Λοιπόν πώ θα το κάνουμε δηλαδή Με, Με δεν τα τελείως απρόκλητο Και στις τελευταίες διαδηλώσει, αυτοί που κατεβαίνουν και εγμερούς και κατεβαίνουν και παλαιότερα Παλαιότερα βλέπαμε ομάδες νεαρών, ομάδες μεγάλες ομάδες Που κάνανε αυτό το κλεφτοπόλεμο και το κυνηγητό στα διάφορα στενά γύρω από το Σύνταγμα έτσι Τώρα δεν υπήρχαν στις διαδηλώσεις, δεν, δε δε... δεν υπάρχουν αυτές οι οργανωμένες ομάδες αυτών των ανθρώπων Αυτό είναι να έχουν ενταχθεί στον κύριο Κορμό τη διαδήλωση με τα δικά του και ναι, τα συνθήματά του. Ναι, ναι, ναι. Δικαιωμάτων είναι. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, και ακολουθούν το πνεύμα τη γενικότερα πορεία και τη διαδήλωση. Δεν έχουμε αυτά τα παλιά που είχαμε το Μαίο του 10 έτσι. και τα λοιπά, α πούμε, με τι φωτιέ και τα λοιπά που κάποιοι α πούμε, και με τι φωτιέ λόγω και η ειδοική ναι, Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, ακόμη και οι ίδιοι, που άλλοτε, αν θέλει. Ήταν ανοιχτή σε τέτοιου τύπου συμπεριφορέ. Οι ίδιοι πρωτοστατούν στο να μην γίνουν αυτά, ακόμη και αν χρειαστεί να λειτουργήσουν κατασταλτικά απέναντι σε θερμοκέφανου. Ναι, ίσως το σκέφτηκαν πιο όριμα. Ναι, διότι έτσι αποδεικνύουν πώ λειτουργεί το σύστημα. Ό, όχι, νομίζω ότι όποιο από αυτού είναι μεροκαματιάρη, mm. δηλαδή πώ να το πούμε, α πούμε, τα χέρια του, του εξασφαλίζουν το μεροκάματό του ή το μυαλό του. Mm -hmm. Έτσι. Ναι. Και όχι κάτι πιτσιρικάδες ναι, Να μην πω τίποτα καμιά κουβέντα Που μπορεί μας να πω ένα ακόμα το χατζιλόγι να ναι, ναι, ναι. Και είναι ζήτημα αν αυτοί έχουν κάνει ένα μέρο κάμμα της ζωής τους Α, ακριβώς. Λοιπόν Ξοιπον, ακόμα, είπε, το μιλάμε, τώρα, μιλάμε τώρα Για ναι. πράγμα Όποιοι από αυτούς έχουν περάσει Τα προστάσεις από το Επόγια Π Είτε από βιοπορισμό Με σε μορφή Για να στενάξουν κάτω από την προσπάθεια να βγάλουν Ένα μέρο κάμμα Το γνωρίζουμε πολύ καλά Ότι όταν ο κόσμος κατεβα έτσι. Ναι. Δεν μπορούν παρά να πειθαρχήσουν στη διάθεση αυτού του κόσμου. αυτό το ξέρουν. Δεν μπορούν να είναι αρκτικοί, αντικσουσιαστέ, κομμουνιστέ, ό,τι θέλει. Πειθαρχούν εκεί. Και είναι το φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Ναι. Η μάζα του κόσμου, του γενικού κόσμου, επιβάλλει τη λογική τη μόνο με την παρουσία τη. Δεν είναι, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει με ξύλο ιστορία. Απάντησε, σε παρακαλώ, σε ένα φίλο που επιλέγω το φίλο, αλλά κατά κάποιο τρόπο το έχουν θέσει και άλλοι φίλοι με τα μηνύματά του. Λέει εξή, όχι μόνο συμφωνώ αλλά και επαυξάνω σχετικά με την άποψη του κ. Καζάκη ότι ο φασισμό αντιμετωπίζεται κυρίω πολιτικά με καθημερινή παρέμβαση στην κοινωνία. Θέλω όμω να ρωτήσω τι γίνεται με το ζήτημα τη έμπρακτη αντιμετώπιση του ναζισμού, δηλαδή πόσο ο λαό θα αυτοαμυνθεί και πώ θα υπερασπίσει τι γειτονιέ του από τι παραστρατιωτικού τύπου επιδρομέ ενάντια όχι μόνο σε λοδοπού αλλά και Έλληνε. Ναι, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εδώ. Το θέμα είναι για να μπορέσει να υπερασπιστεί τι γειτονιέ σου πρέπει να κερδίσει τον κόσμο. Ο κόσμο τη γειτονιά υπερασπίζει τη γειτονιά. Δεν πάει κάποιο άλλο απ' έξω να υπερασπίσει τη γειτονιά. Αν πάει κάποιο απ' έξω να υπερασπίσει τη γειτονιά, στην πραγματικότητα διαπράττει το θεμελιώδη λάθος που κάνουν να ζει. Και ναι, μένει να ζει. Είναι αυτοί που είναι Σωστά. και έχουν την υποστήξη του υποκόσμου και όλα αυτά τα πράγματα, αυτά τα γνωστά. Οι άλλοι όμω που μπαίνουν απ' έξω, για τα μάτια του κόσμου, είναι μια ακόμη συμμορία, πολιτική συμμορία, που πάει να διευθετήσει ανοιχτέ υποθέσει με την άλλη πολιτική συμμορία. Και δεν προσπαθώ να... να βάλω στο ίδιο καζάνι τα πράγματα, απλά λέω πώς το βλέπει ο κόσμος. Ναι. Και αυτό το πράγμα είναι το πολύ έτσι σημαντική αυτή η διευκρίνηση. Έτσι. Το βλέπει ο κόσμος έτσι. Άρα τι πάμε στη γειτονιά να κάνουμε. Να βοηθήσουμε τον κόσμο να την υπερασπιστεί. Ο κόσμος να υπερασπιστεί. Και πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, όπως... παράδειγμα ένα παράδειγμα είναι το... πώ κάνει το ΕΠΑΜ. Ναι. Το ΕΠΑΜ τι κάνει. Πηγαίνει στι γειτονίε, κυρίω κατά κύριο λόγο μέσω των πυρήνων ή των ανθρώπων που έχει ή των φίλων ή των mm -hmm. κινημάτων που υπάρχουν και αναπτύσσονται στι γειτονίε για διάφορα ζητήματα. Και τι κάνει. Πηγαίνει εκεί να βοηθήσει. Ε, αυτό, είτε αυτό λέγεται κοινωνική αλληλεγγύη, είτε αυτό λέγεται ιατρική αλληλεγγύη, είτε αυτό λέγεται ε, προσπάθεια αντιμετώπιση εφορία και των τραπεζών. Είχαμε mm -hmm. όλα αυτά τα πράγματα. Και μέσα από εκεί προσπαθεί να διαπαιδαγωγήσει πολιτικά τον κόσμο, ώστε να καταλάβει ότι η δική του δράση, Εξασφαλίζει διέξοδο. Όσο αυτό συμβαίνει στι γειτονίε, τόσο εξαφανίζεται το μοιασμά. Το μαύρο μοιασμά. Είναι χαρακτηριστικό του τελευταίου καιρό που έχουμε διαδηλώσει, κινητοποιήσει, κόσμου, στους δρόμους και όλα αυτά τα πράγματα. Πού ήταν η Χρυσή Αυγή. Πουθενά. Σε ποιε γειτονίε εμφανίστηκε. Πουθενά. Πουθενά. Με εξαίρεση αυτού του ενστόλου. Και δεν από εκεί καθο... ε, στρατολογεί το κράτος Εδώ το παραδέχονται λοιπόν, έτσι, Εκεί πέρα τους βλέπουν μόνο λοιπόν, και, με μια και με μια εξαίρεση Χαρακτηριστικό mm -hmm. παράδειγμα ε, Το ραντεβού που έχουν κάνει Λεγόμενοι αντιφασίστες Με φασίστες στη Βάρκεζα μεριά Για να απλακωθούν μεταξύ τους Αυτό, Όσο γίνονται αυτά η κοινωνία θα αποστρέφεται τους πάντες και θα, και θα επιτρέπει στο φασιστικό μίασμα να κυκλοφορεί και να σφάζει πολίτε ή να τρομοκρατεί την κοινωνία αυτό είναι πως το κερδίζεις αυτό το πράγμα όταν πας σε μια, σε μια δράση κοινωνικής αλληλεγγύης μαζί με ντόπιου, έτσι και δεν διαχωρίζεις το αίμα του αλλοδαπού με το αίμα του Έλληνα και προσφέρει την ίδια βοήθεια και ανασένει ο κόσμος τη γειτονιάς γιατί να ανταβάλει με τον Τζένο; ε, λοιπόν, είμαστε... η ίδια η γειτονιά ο Όποιος λέει βίαιη απέλαση ε, βίαιη απέλαση των, α, τον Αλοδαπό ναι. είναι απελαση βή απελαση τον αλοδαπο ειναι ταυτισμενος με τη Χρυσή Αυγή και το παρακράτο. <laughs> δεν μας αφορά Ο προφανός πρέπει να γλιτώσουμε από τη μάστιγα που λέγεται ε, πως λένε μετανάστευση σε όλες τις μορφές αλλά αυτή η μάστεγα είναι προϊόν του καθεστώτο το οποίο βιώνουμε. Ξεμπερδεύουμε το καθεστώ και ταυτόχρονα παίρνουμε μέτρα τέτοια ώστε να υπάρχει συμβίωση. Και η υπόθεση την παίρνουμε στα χέρια μα. Εμεί. Εμεί πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μα. Που, που ζούμε στη γειτονιά. Που είναι η δική μα υπόθεση η γειτονιά. Το σπίτι μα, η οικογένειά μα. Προ Θεού. Δηλαδή ποιο θα, θα την πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Ποιον περιμένουμε να την πάρει. Έτσι νομίζω ότι αντιμετωπίζεται. Λογικέ οργανωμένων αντιπαραθέσεων. Μέσα στην ιστορία απλά δίνει τη δυνατότητα στη Γαδά να κάνει αυτό που έκανε στα παιδιά που έπιασε των αντιξωσιαστών που κάναν ναι, αυτό το πράγμα. Κάνανε. Τι κάναν, κάναν την πορεία και πλακωδρώνονταν και το αποτέλεσμα δώσαν τη δυνατότητα στι δυνάμει καταστολή και του τσακίσανε αυτά τα παιδιά. Γιατί, γιατί, γιατί να το δώνουμε αυτό. Και, το, και στον οποιοδήποτε τραγέλαφο που λέγεται δέντια πούμε να λέει ότι θα, θα, θα ασκήσει ένδικα μέσα. Αν είναι δυνατό. Θα πάει στη δικαιοσύνη. Ναι, θα πάει στη ναι. δικαιοσύνη. Τέλος λοιπόν, πάντων. Βεβαίω υπάρχει και ένα, θέμα, έτσι, mm. θέμα? Ε, υπάρχει ένα θέμα, θέμα τεράστιο στη δικαιοσύνη. Έτσι αλλιώ είναι ανοιχτό. Σε ποιο θέμα, Τέλο πάντων. Στο θέμα στη δικαιοσύνη υπάρχει έτσι τέλο τεράστιο. Άλλος, τεράστιο. Ναι. τεράστιο υπάρχει. Το έχουμε διαπιστώσει. Εγώ διεπιστώσει... νομίζω ότι από Δευτέρα α, και με τη βοήθεια νομικών να το ανοίξουμε. Γιατί υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη με την έννοια το ότι βρήκε συνταγματικά πάλι το ΣΤΕ τι ε, μειώσει των μισθών, των Α, συντάξεων και ναι. τα αρέστα ναι. και ο Δικηγορικός συλλόγο Καλαμάτα ανακοίνωσε ότι δεν πάει να πνιγεί αυτή η δικαιοσύνη, σιγά την ανώτερη δικαιοσύνη που έχουμε και προσφεύγει ε, σε διεθνή και ευρωπαϊκά διεθνή δικαστηρίες. Δικαστηρίες. Λοιπόν, ε, Υπάρχει ένα θέμα με τη δικαιοσύνη. Ναι. Τεράστιο. Και για να το κατανοήσουμε, ε, να το ανοίξουμε ένα διάλογο και με νομικού, ώστε να μα εξηγήσουν και από τη σκοπιά του νομικού, γιατί εμεί το ζούμε από την του πολίτη. Που, που, που νιώθει και, τη, και τη, το σύστημα δικαιοσύνη mm -hmm. τη χώρα mm -hmm. μα, σαν ένα, τε, τε, μια τεράφη, τεράστια ταφοπλακά ανάμεσα στι πολλέ άλλε, mm -hmm. που πραγματικά τον εξουθενώνει. Να δούμε και πώς το βλέπουν και οι νομικοί, που το βλέπουν πιο, να το πούμε έτσι, με μεγαλύτερη ευαισθησία. Και έχουν κοινόπολη. και την, ολοκληρωμένη κατάρτιση πάνω σε αυτό το Βεβαίως, θέμα και μπορούν να μα πούνε πολύ συγκεκριμένα. Γιατί θέματα. είναι κοντά ο καιρό Γαρεγκή. Mm -hmm. Που λέει και μια και λες τις νομικές, ε, να πούμε πριν πάρουμε μια μουσική ανάσα και μεγαλώσει η παρέα μετά ε, ότι σήμερα ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος για την συλλογική αγωγή κατά των εκαθαριστικών της εφορία. Ε, δόθηκε μια παράταση Ήταν να ολοκληρωθεί την Κυριακή που μας πέρασε Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται Δεν υπάρχει λόγος πανικού Αυτό θέλω ε, να, να διευκρινίσω Οι αγωνίες συνεχίζονται Έτσι. Απλά χρειαζόμαστε το πρώτο, το πρώτο κύκλο Ώστε να μπορέσουμε να προβούμε Εσείς που δεν προλάβατε Που δεν είχατε ενημερωθεί Που, που, που δεν έχει σημασία Θα συγκεντρώσετε τα χαρτιά σας Πρόκειται να υπάρξει και δεύτερη ε, διαδικασία οπότε συντρώστε τα χαρτιά σας εδώ είμαστε, θα ενημερωθούμε θα υπάρξουν και άλλε εκδηλώσεις συνεχίζεται. αυτό συνεχίζεται έτσι οπότε θα, θα πάμε έτσι λοιπόν πριν πάρουμε μουσική ανάσα να υπενθυμίσω ε, ότι επικοινωνείτε μαζί μας μέσω SMS γράφοντας σε ΠΑΜ και Νό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54344 ή στο εκπομπή αε, παπάκι, σε λίγο πάλι μαζί Λοιπόν, υπό τους ήχους του Τάνκο, εδώ εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, μαζί σας πάντα και εσείς μαζί μας. Σας ευχαριστούμε έτσι που μας έχετε αγκαλιάσει και αυτή η συντροφιά κάθε μέρα και μεγαλώνει. Ε, συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας ε, μέσω SMS γράφοντας ΕΠΑΜ και ΝΟ NO, και το μήνυμά σας το 54344 Να πω έτσι ότι, για να μην το ξεχάσω επειδή μας το έχουν στείλει φίλοι ότι την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Περιστέρι εκεί το ΕΠΑΜ το Περιστερίου κάνει μια πολύ ωραία εκδήλωση και ενημερωτική ήταν και σε σχέση με αυτά που είπαμε πριν και για τη συλλογική αγωγή και ναι. αυτό δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι σήμερα είπαμε είναι τελευταία ημέρα, ωστόσο αυτό θα συνεχιστεί και θα γίνει και δεύτερη ευχαριστώ, παρτίδα και αν χρειαστεί κι άλλοι. Άρα λοιπόν όποιο επιθυμεί που ίσως δεν έχει ενημερωθεί ακόμα ή τώρα το άκουσε, μπορεί να πάει στο Περιστέρι την Κυριακή στις 11 το πρωί σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση, που είναι ενημέρωση για τη συλλογική αγωγή. Αλλά όχι μόνο, από ό,τι βλέπω θα υπάρξει και μία έτσι ανάλυση και για το τι σημαίνει πολιτική απεργία διαρκείας mm -hmm. και συντακτική εθνοσυνέλευση. Mm -hmm. Πράγματα που έχουμε αναφέρει πολλέ φορέ και τα αναφέρει και από αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, η συνάντηση, όπω με πληροφορούν εδώ οι φίλοι, θα γίνει στο ανοιχτό θεατράκι απέναντι από τον νοτέ περιστερίου, πολύ κοντά στο μετρό του Αγίου Αντωνίου. Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθήκων, λέει, στο καφέ ντρο στην Κώστα Βάρναλη 30 και Μεγάλο Αλεξάνδρου δίπλα στο Σινεπέρα. Κακέ καιρικέ ηθίκε δεν το πολύ πιστεύω εγώ την Κυριακή το πρωί. Επαναλαμβάνω όμω είναι ότι είναι 11 η ώρα το πρωί στο ανοιχτό εκεί απέναντι από τον ΟΤΕ Περιστερίου κοντά στο Μετρό Αγίου Αντωνίου. Εάν τώρα έχει πιάσει βροχούλα θα είναι στο καφέ ντρο. Δίπλα στο συνεπέρα. Ότι εκεί θα ανακοινωθούν και από, θα αναλυθούν και άλλε νομικέ πρωτοβουλίε που υπάρχουν στο, στα σχέδια και, στα σχέδια που και φυσικά κατά κύριο λόγο απέναντι στι τράπεζε όπω και μια. Συζήτηση που αυτή τη στιγμή γίνεται ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την έβρεση δουλειάς για ανέργους στην προσπάθεια να ενταχθούν σε μια, σε μια σε ένα δίκτυο mm -hmm. που θα μπορούν να συνδεθούν με παραγωγούς, κυρίως αγρότες και να έχουμε τη δυνατότητα να μην εγκαταλείπεται η αγροτική γη να μην εγκαταλείπεται η δική της η αγροτική παραγωγή και ταυτόχρονα είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε έναν διαφορετικό τρόπο δουλειάς. Μάλιστα. Ακόμη και μέσα σε αυτά τα πλαίσια ναι. και, να ναι. και να μην δόθει και μια ευκαιρία σε έναν άνεργο πούμε, να μην υπάρχει μια προκτική και να μην τον ταλανίζει η ανεργία η οποία βέβαια στο ποσοστό που έχει φτάσει σήμερα είναι πλέον μία ανατάξιμη με όρους ναι. οικονομίας Καλώς αγοράς. Σίγουρα. Δεν μπορεί να αναταχθεί με όρους οικονομίας αγοράς, δεν παραγεί να γυρίσει τούμπα ο κόσμος. Όσε φορέ και να μα χτυπήσει φιλικά στην πλάτη κυρία Μέρκελ, έρχεται και ο Λάντ. Τώρα, μάθαμε ότι θα έρθει και ο κύριο Λάντ. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δραστική, δραστική κατεύθυνση. παρέμβαση του κράτου σε επίπεδο υποδομών και επενδύσεων σε τέτοιο βαθμό που ποτέ δεν έχει γνωρίσει η ελληνική οικονομία. Αλλιώ δεν είναι ανατάξιμη η οικονομία. Mm -hmm. Αυτό βεβαίω απαιτεί άλλο πολιτικό σύστημα. Άλλο Άλλη, πολιτικό, εντάξει, α, ε, πάρα πολλά ναι. Αλλά για να το ξέρουμε. Ότι, να σου πω τώρα, δεν θέλω να το ξεχάσουμε ε, ε, Εσύ θα πάει, είσαι Σαντορίνη τώρα, mm -hmm, Σαντορίνη Το ναι. Σάββατο ναι, Σήμερα φεύγει, Σήμερα φεύγεις, ωραία Και το Σάββατο μιλάς στη Σαντορίνη που Σαντορίνη δεν θυμάμαι καθόλου Παιδιά ακούστε τον έχω εδώ Θέλω να διεθμίσω λίγο τι πάει να κάνει Και δεν το έχει καθόλου Λίμπες θα το βρω εγώ και θα σας το πω Θα το βρω εγώ και θα σας το πω Που θα μιλήσει και ποια ώρα Μου είναι αδύνατο να παρακολουθήσω Θα το εντοπίσω Εντάξει Κρατήστε εσύ ή θα είναι στη Σαντορίνη Σαν ένα που μου λένε πήγαινε εκεί Λοιπόν όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, λοιπόν να πούμε κάτι άλλο με συγκίνησε ιδιαίτερα. Χθε στην mm. πορεία με βρήκαν άνθρωποι που οι οποίοι είναι παιδιά στο τελευταίο στάδιο απεξάρτηση από τα κέντρα απεξάρτησης τη χώρα και, και μου θεά, διηγήθηκαν και μια. Ο Κανά και, ναι, ναι. και Θεάνα, 18 ναι. Και τα κτλ. και μου διηγήθηκαν μια τρομακτική ιστορία. την οποία βεβαίω δεν πρέπει να εκπλήσει κανέναν, διότι και αυτά τα παιδιά. Μαζί με τι οικογένειέ του ακολουθούν την προδιαγραμμένη πορεία του ΚΕΑΔΑ όπω όλοι οι άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερε ανάγκες... Υπάρχουν ακόμα αυτά τα στήριξη. κέντρα με αυτή την κατάσταση που υπάρχουν, επικρατεί στον χώρο. Υπάρχουν εισαγωγικά. Γιατί ε, οι αλλαγέ που έχουν γίνει, το τρόπο που τα εξωθούν, σε με. τι πρέπει να γίνουν, πραγματικά τα ρίχνουν στον ΚΕΑΔΑ. Όπω άλλωστε ρίχνουν και του αναπήρου. Όπω ρίχνουν και όλε τι ομάδε του πληθυσμού που έχουν άμεση ανάγκη πρόνοια. Mm -hmm. Μιλάμε για ε, κοινωνική γενοκτονία. Πρωτοφανού μεγέθου, οι Ναζί μπροστά του με τα Auschwitz οχρεούν, γιατί πραγματικά μιλάμε για τέτοια κατάσταση. κατάσταση. Βεβαίω, προσωπικά πήρα την πρωτοβουλία, ξέρω ότι η Γεωργία θα, το, θα συμφωνήσει εκ των προτέρων, να του βγάλουμε στον αέρα. Δηλαδή, εμεί είπαμε, είμαστε διαθέσιμοι. Όχι μόνο ανά πάσα στιγμή να βγουν yeah. στο, στον αέρα mm -hmm. και να, πουν, να διηγηθούν τον εφιάλτη που ζουν, που είναι χειρότερο από τον εφιάλτη των ναρκωτικών εκεί τους έχουν κατατήσει αυτά τα mm -hmm. παιδιά και τις οικογένειές του φυσικά έτσι δεν είναι μόνο και ταυτόχρονα ε, είμαστε διαθέσιμοι ε, να οργανώσουμε μια ζωντανή εκπομπή ναι. σε Στη χώρο συζήτηση. που θα καθοριστεί ώστε να πάνε το λόγο αυτοί ναι. Αυτό θα είναι πολύ... και νομίζω... οι άνθρωποι που παλεύουν μαζί τους για να επιβιώσει ένα σύστημα το οποίο ένα σύστημα δηλαδή που έχει προσφέρει αρκετές ανθρώπου ας πούμε στην δικασία επανάταξη που βεβαίως θέλουν να το εξαφανίσουν mm -hmm. Οι δένδυες και οι ξεδένδυες και όλο αυτό το συνοθήλωμα της ληστοσημωρίας του Ευρώπη Όλοι αυτοί ε... Και από τα μέσα και από τα έξω. Ναι. Λοιπόν, να συμπληρώσω τώρα γιατί θα το ξεχάσω, γιατί εγώ το βρήκα που μιλά στη Σαντορίνη το, σ... το Σάββατο. Για <laughs> να <laughs> το ξεχάσουμε. Λοιπόν, στι 7 η ώρα μιλά. Σημείωσε, θα το ξεχάσει, <laughs> δεν θα εμφανιστεί. Στο συνεδριακό Πολύ χώρο. Δεν γίνεται, γιατί θα είσαι <laughs> <είμαι laughs> συνοδείο. Θα είσαι, είσαι συνοδείο, οπότε <laughs> εντάξει. Λοιπόν, στο συνεδριακό χώρο του Δημοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνη. Πού, παιδιά, τι, τι, τι, τι τίτλο είναι αυτό. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, ε... έχει και θέμα Εθνοσυνέλευση, Νέο Σύνταγμα Εθνική. Ενεξαρτησία. άλλο είχε η ανεξαρτησία. Έτσι. Δηλαδή και στην πορεία λοιπόν. αυτό συζητούσαν. Με μεγάλη χαρά διαπίστωσα ότι πάρα πολλέ πολιτικέ δυνάμει και διαπιστώσαμε, σαν ΕΠΑΜ δηλαδή, πάρα πολλέ mm -hmm. πολιτικέ δυνάμει δεν είναι απλά ότι έχουν υιοθετήσει τα προτάγματα του ΕΠΑΜ, τουλάχιστον τα κύρια προτάγματα του ΕΠΑΜ που αφορούν τη διαγραφή του χρέου, την έξοδο το ευρώ, mm -hmm. το και όλα αυτά, mm -hmm. Αλλά πλέον υιοθετούν και την ιδέα για την κοινική πολιτική απεργία, αλλά και τον τρόπο που πρέπει να το παιδιά. Τουλάχιστον εμείς έχουμε συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο για τον τρόπο που θα πρέπει να γίνει αυτό αύριο το πρωί. Μην ανησυχείτε, μην κουράζετε τα κεφάλια σας. Έχουμε εμείς ε, υπάρχει, υπάρχει. Λοιπόν, ε, ε, το τόνοι τιμής. Λοιπόν, το λέω αστεί έτσι. Ε, ε, λοιπόν, στέλνουνε πολλοί φίλοι. Άκουσαν νωρίτερα σήμερα ε, μια συνέντευξη του Αλέπα Λαβάν. Ναι. Και έχουν στείλει πολλοί φίλοι για να σχολιάσουμε, επειδή ο Αλέκος Αλαβάνος αυτή τη συνέντευξη άκουσα και εγώ λίγο ερχόμενη mm -hmm. στο σταθμό. Ε, απλά δεν έχω σφαιρική αντίληψη, αλλά άρκουσα ένα σημαντικό απόσπασμα. Ε, δήλωσε και το άκουσα και εγώ ότι δεν υπάρχει λύση όσο είμαστε στο ευρώ. Yeah. Υπάρχει λύση με εθνικό νόμισμα. Ε, το οποίο ε, αν το άκουσα εκείνη και τη στιγμή καλά δεν το λέει ότι πάμε επιστροφή στη δραχμή παιδιά, δεν πάμε πίσω, πάμε μπροστά πάμε σε ένα εθνικό νόμισμα όσο είμαστε στην Ευρωζώνη ε, δεν μπορούμε να, να δούμε άσπρη μέρα, ανάπτυξη και τιδήποτε άλλο yeah. Λίγος πολύ πολλά πράγματα στα οποία πιστεύω ότι αν τα συζητούσατε Αν ήταν σήμερα εδώ και τα συζητούσατε θα βρίσκατε πάρα πολλά κοινά σημεία ναι, βέβαια, Συμφωνούσατε σίγουρα. Αυτό εμένα μου αρέσει θέλω να σου πω γιατί είναι πολύ ε, σημαντικό άνθρωποι να... Και κάποιου ελληνικούς να συμφωνούν Κοίταξε, εμείς βγάλαμε σήμερα μια ανακοίνωση Σαν πολιτική γραμματεία που αναφερόμαστε ειδικά στην πρωτοβουλία Λαβάνου και καταλήγουμε στο τι Έχει κλωτήσει εμείς... ένα μέτωπο ναι. κ. Αλαβάνω Στην πρωτοβουλία Αλαβάνω αυτό... για το σχέδιο Β Όχι για τη συνένταξη Στο μέτωπο του Για το, το σχέδιο Β, β. Ναι. α ναι, ναι, να... ναι. Όλες α, βουλία, να όλες οι δυνάμεις Αυτή είναι η πρωτοβουλία, οι δυνάμεις να ναι. υποστηρίξουν ένα σχέδιο Β uh -huh. ε, Και μπορεί ημένα να φανεί σκληρή uh -huh. Αν και γράφτηκε με πολύ αγάπη και σεβασμό Με την έννοια Υπάρχει στο επαμχελάς που να φίλου. παραπέ και στο δικό μου Facebook, αλλά και, Ωραία, και, στο, και στο προσωπικό και, στο προσωπικό και όλα αυτά, ναι. θα το βρει. Λοιπόν, ε, κάποιος που θα διαβάσει αναλυτικά, mm -hmm. που εκεί κάνει μια αναλυτική τοποθέτηση του γιατί δεν συμμετέχουμε ό,τι το υποστηρίζουμε αυτό το πράγμα. Στο όχι, μέτωπο, όχι στην... Ε... Στην προσπάθεια του σχέδιου Β. Α, στην προσπάθεια. Ναι. Λοιπόν, η πρόταση αυτή καταρχήν απευθύνεται επισήμως στι ηγεσίε των κομματών τη αριστερά. Εντό και εκτό κοινοβουλίου. Mm -hmm. Το δεύτερο, αν και ομολογεί ο κ. Αλαβάνο και έχει δίκιο, ότι η αριστερά δεν έχει προσφέρει ουσιαστικά πράγματα. Ακόμη και εκείνε οι δυνάμει που έχουν υιοθετήσει την μονομερή διαγραφή χρέου, την έξοδο από το ευρώ, δεν έχουν προσφέρει ουσιαστικά απολύτω τίποτε. Το λέω εγώ, δεν το λέω Αλαβάνος, ο κ. Αλαβάνο το έχει πει στη συνέδριξη του. Ε, από ό,τι το έχω, από ό,τι διάβασα, ότι υστερεί η αριστερά. Δεν είναι υστερεί, δεν, δεν έχει δε. προσφέρει απολύτω τίποτα. <κοί> Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι. Mm. Και αν δεν πρέπει να το πω εγώ πίσω το πει, με σχολείο. Δηλαδή, ανώ Και ο, ε, αν ο πρώτο από τις πλάσυνα, καταρχήν, οπότε... που σήκωσε το μέτωπο αυτό. Στην ιστορία δηλαδή του μονομερούς διάγραφή, παρά το από τότε έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια έτσι. Τεράστιους όγκους στου ε, κειμένων mm -hmm. και συμισφορά στο να καταλάβει. Ακόμη και ο τελευταίο και ο πιο αδαή Έλληνα πολίτη, τι σημαίνει αυτό το αίτημα, πώ γίνεται εφαρμόσιμο αυτό το αίτημα. Είτε λέγεται έξοδο από το ευρώ, που είναι και το πιο δύσκολο επειδή τον περδεύει ο κόσμο τα νομισματικά. Mm -hmm. Και η μονομένη διαγραφή του χρέους. Τι δουλειά αυτή την τίμησε ο κόσμο. Με την αποδοχή του. Και δεν εννοώ yeah. εκλογικά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει οι εκλογέ. Διότι εδώ παλεύουμε για μια ανατροπή μια κατάσταση. Δεν είναι θέμα εκλογών. Την τίμησε Την τίμησε με το γεγονός ότι να κυκλοφορεί Ας πούμε στον, στον κόσμο Και να πετυχαίνει σε αυτό που η κυρία Για παράδειγμα Μπακογιάννη τις κόστισε μερικά δισεκατομμύρια Το να την ξέρει Με το μικρό της όνομα Την τίμησε ο κόσμος Ξέροντας το, έναν από τους βασικούς φορείς Αυτό των απόψεων Με το μικρό του όνομα Και να τον θεωρεί δικό του άνθρωπο Αυτό τι σημαίνει Σημαίνει ότι αυτά τα αιτήματα γεννήθηκαν από την πρώτη στιγμή και τα αγκαλιάζει ο λαό. Όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του λαού τα αγκαλιάζει. Αν έρθει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Γιατί έτσι συμβαίνει. Αν όποιο κινείται στην κοινωνία θα το αντιληφθεί. Αμέσω. Τα αγκαλιάζει ω δικά του αιτήματα. Και όχι ω αιτήματα τη αριστερά. Άρα γιατί αυτά τα αιτήματα πρέπει να πολιτογραφηθούν ω αριστερά αιτήματα. Εάν πολιτογραφηθούν σε αίτηματα, συμβαίνουν τα εξή παλαβά πράγματα. Ναι. Που εγώ πιστεύω ότι αν το σκεφτεί ο κ. Αλαβάνο θα το σκεφτεί οριμότερα. Λοιπόν, Κοίταξε με τη συζήτηση, με τη συνεργασία. Ναι, ναι, όχι πάντα ανά... εξελίσσε. Ανά... Όταν είσαι ανοιχτό. Ποια είναι τα προβλήματα. Ναι. Και ξέρω ότι αν το σκεφτεί οριμότερα, διότι με τον κύριο Αλαβάνο συζητήσαμε πάρα πολύ καιρό πριν. Mm -hmm. Δεν ήταν έτοιμο να δεχτεί αυτό που σήμερα δέχεται. Όταν ζητούσαμε αναλυτικά το γιατί πρέπει να πάρει τι διαστάσει. Εμεί και το λέμε και στην ανακοίνωση, χαιρόμαστε. Γιατί, έστω και καθυστερημένα, το αντιμετώπιστε. Το καθυστερημένα το λέμε όχι με την έννοια το να πικάρουμε κάτι, να. αλλά γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Mm -hmm. Δηλαδή, αν είναι να φτάσει στο προχώρητο κατάσταση και να καταλαβαίνει το αυτονόητο, είναι ένα ζήτημα τώρα. Εντάξει, ο χρόνο όντω δεν μετράει υπέρ. Έτσι, είναι... Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Που τέλο πάλι καλά όμω. Ελπίζω να κάνει και το δεύτερο βήμα. Ποιο είναι το δεύτερο βήμα, να καταλάβει. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδο εάν δεν προταχθεί, εάν δεν αναδειχθεί ω κύριο αίτημα η εθνική ανεξαρτησία τη χώρα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, ρε παιδιά. Τι να το κάνουμε τώρα, να το δέσουμε από σκύνη. Το ένα είναι απόλυτα δεμένο με το άλλο. Βεβαίω, εθνική ανεξαρτησία. Και λέμε ότι το τετράπτυχο τη εθνική αντίσταση γιορτάζουμε σε λίγο την 28 Οκτωβρίου. Οκτωβρίου. Ποιο είναι το τετράπτυχο τη εθνική αντίσταση. Και αυτό το, το λέμε για όλε τι οργανώσει που συμμετείχαν. Όλε οι οργανώσει που συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση είχαν το τετράπτυχο. Άλλε το υποστήριζαν ειλικρινά, άλλε απλά το χρησιμοποιούσαν για να στηρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Mm -hmm. Δεν έχει όμω σημασία το σύνολο των οργανώσεων τη Εθνική Αντίσταση είχαν αυτό το τετράπτυχο. Ποιο. Λευτεριά, δημοκρατία, εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη. Mm -hmm. εάν αυτό δεν είναι επίκαιρο σήμερα yeah. ρε διάολα, τι είναι επίκαιρο λοιπόν από εκεί και πέρα το ένα είναι αυτό δεύτερο εμείς επιμένουμε στο εξή απλό πράγμα και θα επιμένουμε μέχρι τέλους γιατί κάποιος πρέπει να γίνει πρωταριστερός για να παλέψει αυτά τα πράγματα Καλά, α, συμφωνούμε απόλυτα. Μήπω όμως Έτσι. να σε ρωτήσω κάτι. Να το συνεχίσουμε είτε. και λίγο παρακαλώ, ναι. με Ναι, ναι, ναι, όχι, Είναι ναι. Ο, η προβληματική. Είναι. Ναι, ναι, ναι. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν είναι στην αριστερά. Ναι. Γιατί πρέπει να γίνει πρώτα οπαδό τη αριστερά ναι. για να παλέψει και την επιβίωση και την. Ναι. Τα αυτονόητα δηλαδή για τον οποιοδήποτε. Για να ενταχθεί κάτω από αυτό το τετράφημα τέλο πάντων. Και το, το τελευταίο πολύ, το πιο σοβαρό. Θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό. Ναι. αλλά Το πιο σοβαρό απ' όλα που με ασχολεί ναι. περισσότερο από όλου. Πρώτα απ', όλους, mm -hmm. απ όλα, όλα τα άλλα τα συζητάμε. Ναι. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Αυτό που λέει ότι πρέπει ο λαό για να εκφραστεί ναι. ή για να παλέψει για μια το επανατοποθέτηση του πολιτικού ζητήματο στην Ελλάδα. Στην ουσία η κοινωνική ανατροπή σημαίνει αυτό το πράγμα σημαίνει. Ναι. Τη σημερινή κατάσταση ας πούμε ώστε να μπορεί να επανακαινήσει η χώρα σε νέα βάση. Και λέει ότι οπωσδήποτε ο λαός για να εκφραστεί χρειάζεται ενδιάμεση πολιτική δύναμη mm -hmm. που να τον εκφράζει. Διαμεσολαβητή δηλαδή. Τότε εδώ μπαινεί ένα θέμα. Αυτός που το πιστεύει αυτό ή δύναμη που το πιστεύει αυτό Αμφισβητώ τα δημοκρατικά τη κίνητρα. Γιατί ένα από τα βασικά ιστορικά δικαιώματα ενό λαού είναι να αποφασίζει ο ίδιο που θέλει να πάει τη χώρα του. Ο ίδιο, όχι κάποιο άλλο στο όνομά του, επειδή τυχαίνει να είναι αρκούντο αριστερό ή δίθεν επαναστάτη mm -hmm. και τελικά θα του βγει πατερούλης που δεν διαφέρει σε τίποτα άλλο από του προηγούμενου πατερούληδε εκτό από τα αριστερά πρόσημα ή τα αριστερά γαλόνια που διαφέρει. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να, να, πάμε σε τερατο, σε να πάμε σε αριστερή τερατογένεση από δεξιά τερατογέννηση να πάμε σε αριστερή τερατογένεση ή να δώσουμε την ευκαιρία τη δυνατότητα και την ελευθερία σε ένα λαό να αποφασίσει αυτός για το που θα πάει η ιστορία αυτός, ή αυτός θα είναι ο πρωταγωνιστής ή θα είναι κομπάς και κεραγιάς δεν υπάρχει με, μεση λύση αυτό το πράγμα πρέπει να το πως θα το πούμε παιδί μου όπω οι παλιοί. γιατί και σε αυτή τη χώρα έτσι η ιστορική συνεισφορά, και ξέρω που θα διαφωνήσουν πολλοί με αυτό, αλλά κάτσουν και το σκεφτούν λιγάκι βγαίνοντα με τα κλισέ τη εποχή και πώ έχουμε μάθει να κρίνουμε. Η ιστορική συνεισφορά του κόμματο που ηγήθηκε τη εθνική αντίσταση, ναι. έτσι τουλάχιστον του μεγαλύτερου κομματιού του, είναι ότι με την ελεύθερη Ελλάδα και τη συγκρότηση τη τοπική αυτοδιοίκηση και τη λαϊκή αυτοδιοίκηση, είναι ότι παρέδασε την εξουσία στο λαό. Του είπε πάρτα τα κλειδιά τη χώρα και κάνει ό,τι νομίζει. Αυτό δεν το τήρησε ούτε το ίδιο το κόμμα. Αυτό. Με αποτέλεσμα να έχουμε και τα λοιπά και φίλιο. Αλλά το έκανε. Θα πάμε τώρα εμεί να αμφισβητούσουμε αυτή την κατάκτηση το ιστορικό δικαίωμα ενό λαού. Αυτό είναι ιστορικό δικαίωμα. Δηλαδή πώ να το πούμε. Είναι το, το, το, το ριζόν τέτρα ας πούμε, που λένε ναι. οι Γάλλοι πούμε, για την ύπαρξη του ίδιου λαού του ίδιου. Και τη ίδια τη δημοκρατία. Τα λέμε όλα αυτά. Γιατί κάποτε πρέπει να αντιληφθούμε ότι η αριστερά είναι ένα ιστορικά παροδικό φαινόμενο που δεν την έχει ανάγκη ο λάο για να εκβαστεί δεν την είχε ποτέ και δεν την έχει ανάγκη Δεν θεωρήσω όμως εγώ ήθελα να, να, να σταθώ στο εξής, σε αυτή την κίνηση του κυρίου Αλαβάνου ε, την οποία δεν ξέρω ακριβώ, αλλά αυτό το κάλεσμα στις αριστερές δεν είναι ε, είναι ένα κάλεσμα στις ηγεσίε. έτσι όπως είναι τώρα τα δεδομένα στη η πολιτική σκηνή τη χώρα. Ναι. Ε, δεν σημαίνει ότι όταν καλώ τι αριστερέ ηγεσίες δεν καλώ και όλο το λαό. Από ποια άποψη δεν μπορώ να καλέσω τι άλλε ηγεσίες, Δηλαδή είναι πολύ δεδομένη η στάση. Α, τους. Κάτσε, υπάρχει και άλλο τρόπο. Δηλαδή μπορώ να καλώ τις αριστερέ ηγεσίες ναι. ω ηγεσίε αλλά με το λαό ε, ενωμένο. Κοιτάξτε υπάρχει μια διαφορά. Ας ναι. Καλώ τι αριστερέ ηγεσίε και μιλάω μαζί του με τρόπο που καταλαβαίνουν αυτέ. Mm. Αυτός είναι ένας τρόπος που γίνει, είναι η συνταγή της αποτυχίας. Καλώτες ηγεσίες αυτές, ναι. στις αντιπολίτες, προς το κάτω σωρά, δεν είναι μόνο αυτός, γιατί ο κύριος Καμένος, Μάξε, δηλαδή ο κόσμος σωστά, του τί. δεν yeah. μας ενδιαφέρει, πήγε η στο σας πηγάδι αυτός, τι, τι, τι έκανε. Δηλαδή. Ο κόσμος του μπορεί να μας ενδιαφέρει, αλλά μπορεί να έχει δει ο κύριο Λαβάνος ότι με το ηγεσία δηλαδή, του συγκεκριμένο είναι, κόμμα ενε, είναι δηλαδή, πολύ δηλαδή, μακριά. Και δεν τα βρίσκω με τον καμένο, δηλαδή κακάτσε μισό λεπτό. Μην τρελαθούμε τελείω. Ε, εντάξει. Ε, υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει. Δηλαδή ναι. δε, δεν είναι κανένα, δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν έχει ασκήσει αν είναι πιο ανελαίτη κριτική από μένα και στον καμένο. Μαγιώ Αλλά από την άλλη τώρα να μου βγάλει τον καμένο αλλά να μου προτιμά τον τζίπρα, Ε μην τρελαθούμε, πιέτυχαμε το παράθυρο. Αν είναι να πεθούμε στον κόσμο, λέω, έτσι. Αν είναι να πεθούμε μόνο στι κορυφέ, δεν χουστάρω κανέναν. Προσωπικά. Προδώσαν όλοι. Ναι. Και άλλο δεν με ενδιαφέρει. Αλλά από εκεί και πέρα όμω, αν ναι. είναι να απευθυνθούμε στον κόσμο, το, οφείλουμε να απευθυνθούμε και μέσω το, των ηγεσιών. Σωστό. Ναι. Αλλά να απευθυνθούμε στον κόσμο. Ναι. Όχι να ρίξουμε σαν είδα σε καταραίωση ηγεσία και κομματικού μηχανισμού. Mm -hmm. Αυτό είναι άλλο δέμα. Και πώ απευθύνεσαι στον κόσμο. Έλα μαζί μα. Αυτό δεν λέγαμε και παλιά. Ναι. Το είχαμε πει και στον κύριο Αλαβάν. Έλα μαζί μα να πάμε στο λαό. Να ζυμώσουμε στο λαό. Ναι. Τι να ζυμώσουμε στο λαό. Απλά το ότι χρειαζόμαστε μονομερή διαγραφή το ξέρει ο λαό. Και το ξέρει πολύ καλύτερα από όλου του ε, προσφάντω ενταχθέντες στο κίνημα. Εντάξει, το ξέρει ο, ο, ο λαό, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντακούει ε, από όσο περισσότερου ανθρώπου, του έχει μια εμπιστοσύνη. Και να και πολιτική λύση. Δηλαδή, κύριοι τη αντιπολίτευση, εγώ θα το λέγα έτσι, mm. που αυτοπροσδιορίζετε και αντιμνημονιακοί, το πράγμα έχει φτάσει. Σε αυτό που λέει ο λαός, ο κόμπος το χτενεί. Άρα, δεν μπορεί όταν η κατάσταση του λαού σου και οι απειλές που ζώνουν τη χώρα σου να, είναι σε, να, να, να να οδηγούν σε τέτοια κατάσταση πραγματικής απόγνωσης και απελπισίας και εσείς να πολιτεύεστε, λες και είμαστε σε ομαλό κυλοβουλωτικό καθεστώς. Το πρώτο πράγμα που οφείλετε να κάνετε και σε αυτό να... να αυτή είναι η δική μα πρόταση. Να. Είναι το εξή. Πρώτον, να δηλώσετε από σήμερα ότι σε περίπτωση που θα περάσουν τα μέτρα, θα ψηφιστούν, εσεί θα αποχωρήσετε από το κύριο Βούλιο και θα πάμε με τον κύριο Αλαβάνο, με τον κύριο Φούφουτο, με οποιονδήποτε τέλο πάντων ναι, θέλει ναι. να αγωνιστεί, σε ναι. την ανάγκη αναγέννηση. Αυτό που λέει ο κύριο Γιαναρά του Καζαφεί, που βεβαίω ιδεολογικά μπορεί να διαφέρει ριζικά με τον κύριο Γιάννη. Αλλά λέει το εξή. Εφόσον δεν έχουμε δημοκρατία, άρα τη δημοκρατική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Όσε εκλογέ για να κάνουμε για αυτό το κολοβό κοινοβούλιο δεν μπορεί να μα βγάλει πουθενά αφού είναι προσχηματικό το κοινοβούλιο. Να το πω ευγενικά. Ο κ. Γιαννάστολ λέει πολύ πιο σκληρά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα τι πρέπει να γίνει. Δημοκρατική λύση. Ποια είναι η δημοκρατική λύση. Εκλογέ για συντακτική. Εθνοσυνέλευση, νέο ναι. σύνταγμα. Μου κατοχυρώνει το δικαίωμα. Διότι το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι ψηφίζω τον έναν μου βγαίνει ο άλλο. Υπάρχει θέμα εδώ. Ή μάλλον ψηφίζω αυτό και τελικά γίνεται άλλο. Εξελίσσεται. Και εγώ δεν, με... έχω τρόπο, δεν έχω τρόπο να αντιδράσω. Μεταλλάσσεται. Δεν έχω τρόπο να αντιδράσω. Yeah. Οπότε να φτιάξουμε ένα πολιτιακό πλέγμα το οποίο μου εξασφαλίζει το δικαίωμα να αντιδράσω σε περίπτωση που πάει να με πουλήσει την ψήφο μου. Έτσι. Αυτό γίνεται μόνο με αυτόν τον τρόπο. Και ενδιαμέσω να υπάρξει μια προσωρινή κυβέρνηση, εμεί. Η Ζαναρά έχει η Το ίδιο πράγμα είναι. Mm -hmm. Η οποία με άμεση επαφή με το λαό μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ψήφισης συνδέων συντάγματος. Πώς μπορεί να κυβερνήσει η χώρα. Παράδειγμα, τι πρέπει να γίνει για παράδειγμα που λέγαμε προηγουμένως για το, ανα, για, για, το χώρο, για το χώρο των ανθρώπων με αναπηρία. Τι πρέπει να γίνει. Χρειαζόμαστε υπουργό να μας πει τι θα γίνει. Οι ίδιοι δεν ξέρουν. Το κίνημά τους δεν ξέρει. Οι, οι οικογένειές τους που Δεκαετίες, δεν το θέμα είναι να έχεις ανοιχτά τα αυτιά σου και να ακούς. Όχι. Σε αυτά Αναθέτω που στις σε αυτούς, α, σε αυτούς ναι. να αντιμετωπίσουν το θέμα. Οπότε... Και ταυτόχρονα προχωρώ σε... Μέσα από κατάσεις. αυτούς. Βγαίνουν άνθρωποι αυτή. μέσα από τα προβλήματα. Αναλαμβάνουν αυτή τη διαχείριση. Mm -hmm. Και φυσικά, αυτή η προσόνη κυβέρνηση λειτουργεί ως ένα γενικό επιτελείο. Γενικό επιτελείο θωράκισης της χώρα απέναντι σε οποιοδήποτε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, Στη mm. διαδικασία αναγέννηση τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, yeah. αυτή την έννοια το λέω. Και λέμε σε όλε τι δυνάμει: Παιδιά, mm. ο yeah. κόσμο yeah. είναι έτοιμο yeah. εκεί έξω. Εσύ, <σέβαια> <σέβαια> <σέβαια> τώρα, πόσοι σα ακούνε και λένε πόπο, ουτοπικό αυτό που μα λέει ο Καζάκη. Ναι, θα το πούμε. Να το πούμε. Να το πούμε Να το ξέρεις, Ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε πόπο, ουτοπικό αυτό που μα λέει ο Καζάκη. Να το πούμε μετά, γιατί είναι ο Μάνο αυτή τη στιγμή στην γραμμή. Λοιπόν, ο Μάνο, ο είναι μαζί μα. Να κάνουμε, θα θα Μάλλον, σε Καταρχάς θα ζητήσω μια συγγνώμη που δεν ήμουν στην αλλά είναι προβοκάτσεις αυτές και το σαμποτάς που δεθόμαστε <laughs> <laughs> και το έτσιλον, με το που το με τον Δημήτρη μου μια δουλειά, δεν <laughs> Αυτό <θεωρήσω> <laughs> Να πω, θα ότι το, για να το μεγάλο που κάνει στο Πράγματα που δεν μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Ή μάλλον μπορεί να φανταστεί τώρα, αυτό είναι μια κλισαδούρα που... Ε, θα έχουμε θα φτάσει στο σημείο τώρα να φανταζόμαστε ότι ε, η σημεία έχει τέρατα. Έχει, ναι, μπράβο. μπράβο, είναι σημείο των Δεν θα χρησιμοποιούμε τις παλιές πράξεις, αλλά είναι πολύ ενδεικτικότεροι οι οπορτάζοι μας γιατίς τις έχουν κάνει με τα λεφτά με του μετοσυκού τμήματος στρατού. Που ενδιαφέρει τους όλους τους έστωλους του ε, στρατού ξηράτ και το 60% των ε, έστωλων της αστυνομίας. Έχει, δηλαδή μια μεγάλη γκάμα, ένα μεγάλο καρκετ που θέλουν να μάθουν και οι Και επίση θέλω να σα πω ότι στο φωνή της Κυριακής, τα λέω αυτά για αμέσω μετά είναι στη διάθεσή σας για, για σχολιασμό, αλλά να πετάξω και εγώ να για το σπίτι μου, δείτε τι συμβαίνει στο φωνή της Κυριακής και με την αλλαγή, με τη συνεχόμενη αλλαγή νομοθεσίας για την πώληση ιδιωτικών νησιών στην Ελλάδα. Μόνο να σα πω ότι άλλαξαν τον νόμο που ήρθε από το 1990 το 2012 και δύο μήνες μετά πάλι μέσα στο 2012 τον άλλαξαν όλου και πιο απλισκοβμένη διαδικασία. Ε, μωρέ, ε, ναι. ξέρεις αυτό Θέλουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Είναι και το εμπενδίσεις, ναι. Εμπενδίσεις, ναι. Α, να βοηθήσουμε τους επενδυτές να έρθουν να μας αγαπήσουμε. Πολύ ωραία. <laughs> ξέρεις εγώ, με το τελευταίο έχω μείνει άφωνη. Κοιτάζω λίγο τον Δημητρυλόγη. <laughs> πρέπει, πρέπει να το δούμε αυτό. Ε, έτσι, mm. γιατί, ξέρεις, κάποια πράγματα που βγαίνουν στο χωρί, είναι καθαρά για αρχείο. Τα έχεις. Τα ναι. βλέπει, τα ξαναδιαβάζει, τα μελετά για όλη την εβδομάδα. Δεν είναι η εφημερίδα που είναι περίπου τη Κυριακή, την παίρνω και έχω μια ενημέρωση. Είναι κλασικά μια εφημερίδα που μπορώ να τη διαβάζω γιατί είναι ζητήματα και θέματα ανά... μέσα στην εβδομάδα, οποιαδήποτε μέρα. Χαίρομαι πραγματικά. Τα, τα, τα έχω μπροστά μου αυτά, τα βρίσκουμε μπροστά μα, έτσι. Είναι Χαίρομαι το... πραγματικά. Μα είχαν βγει στην αρχή κάποιοι κορτέ και μα λέγανε τι πράγματα να φτάσουν και διλολογείτε. Λοιπόν, τελικά καταλήξαν στην εκπομπή ΑΕ λένε Ναι παιδιά, δίκαιο είχατε να σημαίνει αυτά ε, Λοιπόν, επειδή ακούω πάρα πολλές αναλύσεις για την κρίση να, σημ, να σημειώσω ότι η κρίση αυτή για την Ελλάδα Είναι τερματικού χαρακτήρα Ή θα αναταχθεί από μητενικής βάσης Ολόκληρο το κοινωνικοπολιτικό σύστημα της χώρας Στα χέρια βεβαίως του λαού όπως θα λέμε Ή η Ελλάδα όπως την ξέρουμε Εδαφικά και εθνικά θα αναταχθει απο μητενικης βαση ολοκληρο το κοινωνικο πολιτικο συστημα της χωρας στα χερια βεβαιως του λαου οπως θα η η ελλαδα οπως την ξερουμε εδαφικα και εθνικα θα παψει να υπάρχει αυτό δεν νομίζω να το έχουμε καταλάβει. Τουλάχιστον βλέπω έτσι που περιβάλλον πολλούς που ελπίζει να πόσο α πούμε δεν πάει άλλο. Δηλαδή αυτό βέβαια, τι μήνε να το φωνάζουμε αυτό. Είναι κάποιο που αντιλαμβάνουν τα πράγματα με μια κατητέ. Α φτιάχνουμε αυτού του συμπολίτε μα. με στόμα από τα μία δεν έχουμε καμία αλύκτα. Στόμα με στόμα. Ε, ναι, δεν, δεν υπάρχει ορισμό. Δεν υπάρχει ο τρόπο. Κίναξε αυτό το πράγμα θα λυθεί στο επόμενο ε, ε, Δήμηνο θα έχει λυχθεί. Γιατί εγώ δεν βλέπω με ποιο τρόπο, πούμε, εγώ προσωπικά ή, ξέρω εγώ, πάρα πολλοί κόσμοι να βγάλει το επόμενο δίμηνο. Δηλαδή, λοιπόν, λοιπόν. είναι ένα ζήτημα τώρα πλέον, σαν οικογένειες, ας πούμε έτσι, και μιλάμε για το 60-63% του ελληνικού λαού, με επίσημα στοιχεία, με καταμετρές επίσημες. Να σου πω εγώ κάτι προσωπικό τώρα Πολύ yeah. απλό έτσι πάνω σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε Πέρυσι λοιπόν το χαράτσι της ΔΕΗ Εγώ το πλήρωσα Λοιπόν, φέτος, καλό, να ναι, καλό να πάθω και έχεις απόλυτο δίκιο yeah. Λοιπόν φέτος Πολύ απλά γιατί δεν μπορώ Δεν το πληρώνω Του λέω εδώ το καταθέτω yeah. Να σου, πω, να, κάτι. Να με πάρουν, να σου λοιπόν. πω κάτι όμως Δεν μπορώ δεν το πληρώνω Γιατί δεν, δε, αν πληρώσω αυτό έτσι, yeah. Δεν, δεν μπορεί να δεν, Ναι δεν βγαίνουν yeah. άλλα πράγματα Και νομίζω ότι αυτό είναι το δίλημα Κοιτάξτε κύριοι, και αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε. Γιατί γονείς στα παιδιά του είναι εκείνος που προστατεύει τα παιδιά του. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει κύριοι, δεν θα πεθάνω εγώ για να πληρώσω, ή τα παιδιά μου για να πληρώσω εγώ την εφορία. Να πάτε να πληγείτε όλοι σα. Αυτό το νόημα είναι και η αγωγή και οι άλλε δράσεις που υπάρχουν. Μέχρι ότου βρούμε το σθένο ως λαό, αυτό που το οφείλουμε σε εμά τα παιδιά μας, αν θες και στους πατεράδες μας, να ξεμπερδέψουμε την ιστοσημωρία του ευρώ. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι... Ότι εθα, αυτό που έχει βγει, θα το ξέρει ο που έχει κυκλοφορήσει πολύ έντονα, ότι με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο ναι. καταργείται το χαράτσι. Ναι, βέβαια, ναι, αναπένε... Α, γίνεται και... Αλλά προσέξτε, πρόσέξτε όμως το μηγέρα, το, το πώς το λένε, το, το, το, το κακό το γέρε καλού, λέει, η καλά ναι, μου ναι. καλού. Αμυγελ, ναι. Λοιπόν, ναι. ποιο είναι το θέμα, ότι που δεν ευχαριστώ για την ανατροπικό φορό δεν μπορεί να μπει. Α, κάτι φορά του καφέ. Κανεί όμω. Δεν είχε πάνε πάει πάνε στην εφορία ναι. υποτίθεται. Ναι, αλλά δεν ισχύει πλέον αφού Δεν μπορεί να ισχύει, δεν μπορεί να ισχύει. Δεν ισχύει, καταργείται. Άρα η οφείλ καταργείται. Παρακαλώ Βεβαίως, Βεβαίως. Να το πληρώναστο και καστονικά. Άρα αυτοί που το έχουν πληρώσει. Σε αυτό να πούμε, την πατήσατε. Εγώ το, λέγα, <laughs> <ότι> το έλεγα από την αρχή. Λοιπόν, το έλεγα. Θα την πατήσουν όσοι το πληρώσουν. Ναι. Θα την πατήσουν χοντρά. Γιατί δεν μπορούν να πάρουν πίσω τα το λεφτά του. Έτσι. Είναι. Λοιπόν, ένα. Δεύτερο. Βεβαίω έρχεται ο άλλο όρο. Ναι. Που είναι ε, ακόμη χειρότερο. Γιατί θα πινά. βάλει αγροτεμάγια και τα λοιπά. Ναι, όλα μέσα. μέσα. Όλα μέσα ναι. θα τα εντάξει όλα. Γιατί σου έρχεται η ενιαίο. Ναι, νέα. αλλά τουλάχιστον παιδί μου να πούμε στον κόσμο ότι κοίταξε να δει. Άμα κρατά στεναρή θέση και στάση. Θα δεις ότι το σύστημα δεν είναι τόσο παδοδύναμο Όσο το φαντάζεσαι Δημήτρη να πάμε ένα βήμα παραπάνω Όχι, να πούμε στον κόσμο Ότι όπως το δημοσιεύουμε και εμείς στο κεντρικό μαθαλόνι Αυτή την Κυριακή, την αγωγή του ΕΠΑΜ Ότι υπάρχει ναι. ο τρόπος πλέον τη αντιδράξει... Με τα πουκά, όχι πλέον τα θετικά. Ακριβώς, Με τα και δυναμικά και μπροστά. Πάμε στην αντίθεση. Η αγωγή, αυτή η συλλογική αγωγή και την πρωτοβουλία του ΕΠΑΜ, την οποία θέλουμε να την αγκαλιάσουμε όλος ο κόσμος, είτε είναι στο ΕΠΑΝ είτε δεν είναι. Δηλαδή αυτό θα είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει με προσωπικά. Αλλά αν το μάθει ο κόσμος... Όχι, κανένα δε δεν ενδιαφέρει. Δεν βάζουμε προποθέσεις ένταξης στο ΕΠΑΜ Για να πάμε στην αντίθεση. Είναι, είναι ξεκάθαρο αυτό που το είσο δεν θα είναι το πιο δηματορίσμα που μπορούμε να προκαλέσουμε στο σύστημα. Του, του, του τσακίζεις. Του τσακίζεις. Του τσακίζεις. Του Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, μια και έχεις λίγα ε, στον αέρα, να σου διαβάσω το εξής, που το στείλανε, από την ΔΟΗ Αλφα Ναι. Όπου... Ε, το ξέρω, το ξέρω, μη το πεις, μωρέ, μη Γιατί. Για, το, για τον τυροπιτά, δεν το την Κυριακή, την Κυριακή. Ά, Έλα, δεξί, δεξί, δεξί. Δεξί, Ωραία, δεξί. λοιπόν, εγώ όμως να πω, επειδή το ξέρω, <χ> <χ> <χ> <χ> ε, ε, ε, πάτε το χωνί την Κυριακή μόνο για τον τυροπιτά. <χ> <χ> <χ> δηλαδή η ιστορία είναι άπεχτη. <Για> μιλάμε έτσι. για μεγάλο λαγωνικό αυτό. <το>, με τέτοιο, δεν έχουμε τίποτα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι μεμονωμένο και απλά ένα έκδοτο, Δυστυχώ. Ε, το κράτος έχει, έχει δώσει εντολή στις εισπαρτικές, γι' αυτό και, και σήμερα ανακοινώθηκαν ότι θα γίνουν 90 πτώσει νέοι, νέοι λέει, κέντρα φορολογικών φορολογουμένων. Mm. Αυτά τα κέντρα τα φοβόμαστε, διότι θα δοθούν σε ιδιωτικές εταιρείες κατά πάσα πιθανότητα. Είναι η εισαγωγή ιδιωτικών εισπαρτικών εταιριών στον χώρο του δημοσίου, δηλαδή στις δόη. Mm. Γι' αυτό η αγωγή είναι μεγάλη ιστορία, δηλαδή έχει πολύ μεγάλα, μεγάλες προεκτάσεις. Μπορούμε να τους και κερουλευτικά και βεβαίως ταυτόχρονα να προετοιμάζουμε και την πολιτική αλλαγή δηλαδή το πως μπορεί να κυβερνηθεί η με διαφορετικό τρόπο. αυτό πράγμα αυτή αγωγή πρέπει να Έλληνας και να σκεφτούμε τρόπο, να μαζέψουμε και λεφτά, να κάνουμε και η συλλογική αγωγή πάντε, να μου γυβεύσουμε χώρο να βγάλουμε παράνομα Να σου πω, το, το, το, θα... το, το όνειρο θα... το δικό σου εφιάλτης του Πρετεντέρη, το δεν ξέρω ε, ε, ε, <laughs> να <θα> <laughs> <Κοίταξε, laughs> με το είσαι καταλάβει Τι πριν θα χαμογελαστώ σήμερα, εκεί μέρα χαμογελαστώ Κοίταξε μάλλες, με την καταβολή αυτού του 5 ευρώ αναέτηση συμμετοχής Ήωστηκε ναι, ναι. αυτό το, το νόημα, δηλαδή μαζεύεται ένα κομπόδομα το οποίο πέρα από τις όποιες ε, ε, Πώ το λένε, Ανάγκε μπορεί να υπάρξουν έτσι, αλλιώ θα τι καλύψουμε κι εμεί. Αλλά είναι και αυτό μια ιδέα. Δηλαδή το σκεφτόμαστε σοβαρά, ας πούμε. Mm. Το Με να κάνουμε μια καμπάνια τέτοια. Πρέπει, πρέπει, πρέπει να κάνουμε ένα, ένα μικρό διάλειμμα. Οπωσδήποτε έχουμε ξεπεράσει λίγο την ώρα για το δεκαετήριο. Μάλλον δεν ξέρω αν μπορεί και έχει το χρόνο να, και θέλει να μείνει για τη συνέχεια. Αλλά... Θα με απολύσουνε, θα ακούσουμε ενδιαφέρονα φωτογραφίων με τα ακουστικά για Και, και, και εμεί θα διαβάσουμε ε, το ε, την Κυριακή ε, <laughs> ε, για όλα αυτά ε, τα ενδιαφέροντα που θα υπάρχουν πάλι μέσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλημέρα Καλή. Καλή συνέχεια. Καλή Εκπομπή ΑΕ για 20 λεπτά ακόμα μαζί σας, Δημήτρης ναι. Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα. Εδώ είμαστε, αφήσαμε για το τέλος το καλό. Ε, το, το γαλλογερμανικό τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη θέλω να σου πω ότι εδώ πέρα πια έχουμε γίνει τι να σου πω δεν ξέρω πώ πρέπει να πούμε. Ο Σαμάρη πρέπει να είναι ευτυχισμένο. Όλοι οι μεγάλοι ξένοι ηγέτε άρχισαν να τον δουν. Έρχονται εδώ να τον δουν. Κοίταξε να δει. Εγώ αυτή τη στιγμή. Και πολύ λέω, απλά έτσι. έτσι να... Του λέει: Βρε, Φρανσουάδ, αν έρχεσαι ένα ταξιδάκι στην Αθήνα. να ομολογήσω ότι διέπομε απορρίγει εθνική υπερηφάνεια και ε, συγκίνηση. Ποτέ άλλοτε του είχε δει τόσου μαζεμένου. Ναι, ναι. ναι ε, του έχουμε δει. <Παραμονές>, παραμονές της χρεοκοπίας το 1894 <Παραμονές> που σπίσανε μετά την περατζάδα όλων των βαρώνων της διεθνού αγοράς των βασιλιάδων κτλ οι οποίοι εκπροσωπούσαν τους δανειστές της χώρα και ερχόντουσαν να λιλατίσουν μια ήδη χρεοκοπημένη χώρα και επειδή τότε είχαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος ναι μεν φέρει ακέραια την ευθύνη για τη χρεοκοπία τη χώρα με την πρόσδεσή τη στο γαλλικό φράγκο στο χρυσό φράγκο και στο δανεισμό μέσω τη Βρετανία, αλλά δεν ήταν δοσίλογο. Όπω η σημερινή. Mm -hmm. Μιλάμε για τον Χαριλαουτρικούπη, ο οποίο ε, μέχρι το τέλο ζωή του αρνιόταν να προσυπογράψει την παράδοση ελληνική κυριαρχία τη χώρα, όπω το ζητούσαν οι δανειστέ. Και πέθανε. Και στήσανε όλοι αυτοί με την περατζάδα του εδώ πέρα, και μάλιστα ένα κόμι mm -hmm. τη εποχή, ο οποίο έτυχε να αναβιώσει και του Ολυμπιακού, Αγώνες, ναι. Ο ότε Κούπερτέν, ναι. ένα καθήκε ολκύς, συγγνώμη για την έκπραση, ο ξέρει την ιστορία, ξέρει πολύ καλά τι ήταν, ναι. αυτός ο κύριος. Λοιπόν, και όλα αυτά στηθήκανε, μόνο και μόνο για να πάρουν τρελά τα λεφτά του πίσω η ιστορία. Ξέρεις τι έλεγε αυτό, σε ένα γράμμα που έστειλε mm -hmm. προς τον, τον υψηλότατο του ελληνικού στέματος. Του έλεγε ότι η παρέλαση ε, της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας θα φλωμώσει το φτωχό Έλληνα το Έλληνα από, τα, από το λαμέ να το πούμε έτσι της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας yeah. και δεν θα σκεφτεί να πει ναι, να πει όχι στις απαιτήσει των ευρωπαϊκών δυνάμεων και των μεγάλων δανειστών. Αυτό ήταν στο μυαλό. Έτσι. Γι' αυτό και σε αυτό που αρνήθηκε ο Χαριλό Τρικούπη, δηλαδή την αναδύωση των λεγόμενων Ολυμπιακών Αγώνων, που ήταν ένα σκέτσο για να φάμε τα λεφτά του Κοσμάκη, με μεγάλη απάτη σε βάρο του ελληνικού λαού. Γιατί, γιατί πολύ απλά είπε ο, ο, ο Τρικούπη ότι, Πώ να πάμε σε Ολυμπιακού Αγώνε, μου έχουν να χρεοκοπήσει. Ναι. Μου έχουν χρεοκοπήσει. Το 1893 επισήμω έχω η χώρα. Πού πάμε, Πώ είναι δυνατό να πάμε. Το αναλαμβάνει το παλάτι. Έτσι και καταχρεώνεται η χώρα, διπλά και τρίπλα, όντα ελλογοποιημένη. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Την οδηγούν και στον εμπόλεμο τον ελληνοτουρκικό. Οι, οι πρώτοι Ολυμπιακοί μα τύχησαν έναν πόλεμο και το διεθνή οικονομικό έλεγχο τη χώρα που ήρθε αμέσω μετά. Σαν του δεύτερου. Λοιπόν, γι' αυτό το που ακούτε αυτέ τι αναβιώσει, τι ανοησίε ναι, περί ναι, Ολυμπιάδα ναι, ναι, ναι. και τα ρέστα, να έχετε υπόψη σας ότι αυτό ο τόπο το πλήρωσε με αίμα. Πλείωσε με αίμα την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων για τους σκιτζίδες αθάνατους της Αριστοκρατίας Ευρώπης που βρήκαν ένα λαό να το ποδοπατήσουν γερολατικά. Έτσι, γι' αυτό να ξέρουμε την ιστορία μας σωστά. Οι οποίοι έχουν γίνει στη συνέχεια ευεργέτες και... Έχει λοιπόν αξία γιατί είμαστε σε μια ανάλογη φάση. Ακριβώς. Δημοσιεύτηκε στις 18 Οκτωβρίου μια είδηση ότι ο Όμιλος Μπετλσμαν... Mm -hmm. Παρήγγειλε μια μελέτη στο Ινστιτούτο του Ελβετίας Προγνώ άγε, σχετικά με το τι θα συμβεί αν, υπήρχε, αν η Ελλάδα έβγαινε από το ευρώ. Φυσικά, σεισμός λοιμός και καταποτισμός έπεφτε αυτό, μια έξοδος από της Ελλάδας από το ευρώ ενέχει το κίνδυνο μια ευρωπαϊκής, ακόμη και διεθνούς, ανάφλεξης και θα μπορούσε να επιδοτήσει μια παγκόσμια οικονομική κρίση επισημαίνεται στην έκθεση, προφανώς οι εφιέστατη συντάκτες της έκτασης δεν έχουν αντιληφθεί ότι βρισκόμαστε ήδη σε παγκόσμια σε οικονομική το. κρίση και μάλιστα πέμπτη χρονιά εσίως ε, τόσο εφιέστατη έκταση βεβαίως όπως όλα αυτά του τύπου τα Ινστιτούτα που έρχεται κάποιος ιδιώτης και τους χρηματοδοτεί να βγει μια μελέτη, βγάζουν τη μελέτη που θέλει ο, ο ιδιώτης ο Αυτός που πληρώνει εντάξει, ναι. Ακριβώς Να δούμε τώρα ποιοι είναι ο Όμιλος Μπερταλσμαν Αυτός ο Όμιλος έχουν ε, Είναι ένας τεράστιος Όμιλος mm -hmm. Επιχειρήσεων Όπου η α, βασική επιχείρηση Είναι μια αστική μικροσκοπική εταιρεία Μια μικιό Μάλιστα Και έχει πάρα πολλά μέσα μας και συνημέρωσης Ανάμεσά τους το RTL το μας. Που είχε τον Α Ακριβώς Μπράβο Λοιπόν, ανάμεσα λοιπόν, στις εταιρείε που κατέχει, mm -hmm. έχει και μια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία παρέχει δορυφορικές ε, υπηρεσίες. Έχει εγκατασταθεί και αυτή είναι μια από τις γερμανικές εταιρείες που ελέγχουν τον ΟΤΕ. Εκτός από την Deutsche Telekom. Mm -hmm. Πέρα από αυτό όμως, mm -hmm. ο Ομίλο Μπέτρος Μαν έχει και μια άλλη αντίστοιχη θεατρική η οποία αναλαμβάνει δήμου. Αναλαμβάνει δήμου, δεν ναι, ναι, είναι ναι, του δήμου πακέτη. Πακέτο Πακέτα. στη διαχείριση. Αυτό ο όμιλο έχει φάει τα λυσακά του κυριολεκτικά ναι. από τι προηγούμενε δημοτικέ εκλογέ mm -hmm. να μπει στο παιχνίδι τη ιδιωτικοποίηση που προβλέπει ο καλή κράτης, είτε πρόκειται για δήμου, πρώτα οι κύριοι για του μεγάλου δήμου, αλλά και mm -hmm. για περιφέρειε. Mm -hmm. Παίζει στο περίφημο παιχνίδι των περίφημων παραχωρήσεων δήμων και περιφερειών, είτε με αιώ είτε χωρί αιώ. Λοιπόν, αυτός ο Όμιλος παρήγγειλε την έκθεση ότι θα γίνουμε καταστροφή Εάν βγούμε, αν βγούμε από αν το Προφανώ δεν έχει κανένα συμφέρον να, να είναι αντικειμενικός ο οίκος προς Θεού. Εργασίες, λέω. Για φαντάσου ο οίκος αυτός να εισέπραται μελέτη από το Ινστιτούτο Προγνώσ Αγγέ που να είναι σαν τη μελέτη η οποία βραβεύτηκε από το Γόρφσον Prize. Το Wolfson Prize είναι το μεγαλύτερο βραβείο που μπορεί να πάρει οικονομολόγος εν ζωή μετά το Nobel Οικονομίας mm -hmm. το οποίο το τελευταίο Wolfson Prize το πήρε ο οικονομολόγος ένας οικονομολόγος που έγραψε ότι μπορεί να βγει η χώρα να πάει η Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα θέλει τη Ευρωζώνης σε εθνικό νομίσμα χωρίς σοβαρές επιπτώσεις για την οικονομία της πήρε Γόλχρος Πράις και ανάμεσα αυτό το είναι 250.000 λίρες. Να. Και εγώ χτεπάκα το κεφάλι στον τείχο. Ε, ε, το θυμάμαι πολύτερα. <laughs> ναι. γιατί... λοιπόν, θέλω, θέλω να πω. Λοιπόν, για φαντάσου λοιπόν αυτό το ε. ο, ο, ο κύριος Μπερτολος Μαν να κατέθετε ε, το αίτημα Α, το ε, ενός αίτη. αντικειμενικού αμερόληπτης με, μελέτης από το ε. Ελβετικό ε. Συντήπιο ε. Προγνώος Αγγε και να το αυτός αυτό το Ινστιτούτο, αυτή τη μελέτη που πήρε τα 250 χιλιάρικα θα έπαιρνε αμοιβή από την Μπέλεσμα Θα του λέγει δεν τα ξέρεις καλά, σε απολύει άλλο. άλλος yeah. <laughs> Μπράβο Next please Όποιος δουλεύει στον χώρο ξέρει mm -hmm. τι λέω και πώ γίνονται αυτές mm -hmm. τα πλακά και άλλωστε με τις δημοσκοπικέ εταιρείε είναι γνωστό το τι γίνεται Εντάξει, σε πληρώνω, να... σε πληρώνω για, για να καταλήξεις να που θέλω. Εκεί που θέλω εγώ Λοιπόν, για να καταλάβετε με ποιους έχουμε μπλέξει Ναι mm -hmm. Και ότι όσο πιο γρήγορα ξεμπλέξουμε αυτού του τύπου και αυτή τη συμμορία, τόσο, τόσο καλύτερα θα είναι για το λαό. Διότι προσέξτε να δείτε. Το ξαναλέω, το, το φωνάζω από το 10 που και η κρίση και μπορώ να το τεκμηριώσω και το τεκμηριώνω συνέχεια. όπως με διαβάζει το ξέρει. Από αυτή την κρίση δεν θα βγει η Ελλάδα. Σωά και αυλαβής, εάν συνεχίσουμε στο ίδιο μονοπάτι. Τουλάχιστον δεν θα επιβιώσει η Ελλάδα όπως την ξέραμε, εδαφικά και εθνικά. Πάτε το υπόψη για αυτό, το εθνικό πλευθερωτικό είναι κυρίαρχο σήμερα. Τι απαντάς Δημήτρη, ξέρεις κάτι, έχει γίνει πάρα πολύ της μόδα στον τελευταίο καιρό επειδή αυτό που λες το έχει, ε, ο, νομίζω πιο ψηφία του κόσμου, το έχει αντιληφθεί. Ότι δεν μπορούμε να συνεχίζονται σε αυτό το μονοπάτι. Και γι' αυτό λοιπόν όλη αυτή η πολιτική, για <coughs> να του χαρακτηρίσω και διάφοροι άλλοι στι συνεντεύσει του, του ακούσει που λένε, βεβαίω συμφωνούμε και στενοχωριόμαστε και έτσι είναι και του λένε συνήθω ξέρει θα ψηφίστε αυτά τα μέτρα, αυτά που έρχονται, ε, και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ κακά και είναι ε, για τον κόσμο, κόσμο και αυτά. Έτσι αλλά, έτσι. αλλά αλλά λένε η πλοψηφία. Ναι, ναι, ναι. αλλά λένε, ενώ ξέρουμε πόσα δεινά θα φέρουν στον ελληνικό λαό, φοβούμαστε ότι μπορεί να έρθουν χειρότερα. Τι χειρότερα. Λοιπόν, εάν πάρουμε τα, τα, στα σοβαρά αυτά που λέμε, αυτό που στην πραγματικότητα λένε είναι κάντε ησυχία να πάρουμε τη δόση για να Μάχα. πάμε σε πολιτική λύση του προβλήματος Τι εννοούν πολιτική λύση. Mm -hmm. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ. Ναι. Γιατί. Ξαφνικά βάζουν στη συζήτηση οι δοσύλλογοι, οι, δοσύλλογοι, οι θεωρούμενοι ως ελληνική κυβέρνηση, mm -hmm. την έννοια πολιτική λύση. Μέχρι τώρα μιλούσαν για λύση διάσωσης. Βεβαίως. Έτσι. Τώρα τι εννοούν πολιτική, πολιτική λύση. Σημαίνει την κατάλυση του εθνικού κράτους στα πλαίσια μιας, μιας ομοσπονδίας Ευρωπαϊκής Ένωση τύπου Λέντερ Γερμανία. Αυτό εννοούν. Και αυτό θα γίνει ειδικά για την Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξη. Οφείλουμε mm. να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για του ακροατέ μα mm. και mm. να δούμε τώρα ένα Σαββατοκύριακο να έχει, να έχει μπόλικο χρόνο, mm. όπω κάναμε α πούμε για τη Δημοκρατία τη Βαϊμάρη, για να συνδύσουμε το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη mm. άθρο προ άθρο, στη συνθήκη δηλαδή που έχει υπογραφεί και έχει περάσει, mm. την mm. έχει υπογράψει και η, η Παπαδήμια mm. Κυβέρνηση. Mm λοιπόν και την έχουν αποδεχτεί όλα τα, πολ τα πολιτικά κόμματα με εξαίρεση το χρησιμοσύγωμα Ελλάδας ε, και οφείλουμε να πούμε ότι το κόσμιο να είναι και μάλιστα με τη βοήθεια νομικών mm -hmm. ώστε να καταλάβει ο κόσμος τι του ετοιμάζουν ως πολιτική λύση Αυτό πρέπει να το κάνουμε άμεσα διότι μας έρχεται ε, διότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν ας πούμε έσκασε ...το θέμα στην Ελλάδα και βγαίνανε τα διάφορα παγαλάκια και αντιμετωπίζανε τη χώρα ως επιχείρηση και μιλούσαν με οικονομικού όρου, ότι η χώρα έχει δανειστεί και όπω μια εταιρεία που πάει και δανείστε στην τράπεζα πρέπει να αποπληρώσει τα χρέη τη. Και τότε κάποιοι λέγαμε ότι μια χώρα δεν είναι εταιρεία, μια χώρα δεν είναι επιχείρηση, Ακριβώς. δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτά με τέτοιου οικονομικού όρου, έτσι, Ακριβώς. και ότι είναι πολιτικό το ζήτημα, δεν είναι οικονομικό αυτό που αντιμετωπίζει η χώρα. Ακριβώ. Τότε όταν μιλούσαμε για πολιτική λύση, εννοούσαμε τελείω διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέμε τώρα δύο χρόνια Λέβαια, μετά οι συγκεκριμένοι. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Έτσι, ότι τώρα από τα ίδια παπαγαλάκια που μιλάνε για πολιτική λύση έχουν κάτι άλλο στο πίσω μέρο του μυαλό, Όχι είναι πολύ απλό αυτό που του προετοιμάζουν για μετά τι Αμερικανικέ εκλογέ: Την κατάλυση του ελληνικού κράτου όσοι υφίσταται σήμερα, Γιατί όλα πάνε για μετά τι Αμερικάνικε εκλογέ και ω προ τη νομική του μορφή και ω προ τη συγκρότησή του εθνική και εδαφική. Αυτό έχουν ω πολιτική λύση. Λοιπόν και θα μα το πλασάρουν μαζί με ενδεχόμενο με κάποιο τρίκ. Ε, σίγουρα δεν μπορεί να στουτάλουν έτσι ναι, λοιπόν και φυσικά με την εγκατάσταση μόνιμων όχι με απλά εξωματούχων ε, επιτρόπων εδώ κάποιον λοιπόν όχι μόνο αλλά και βραχιώνων διοίκηση από άλλα κράτη λοιπόν κάτω βεβαίω από την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης λοιπόν αυτό να το έχουμε υπόψη μα. γι' αυτό λέω ότι όλοι αυτοί που αναλύουν την κρίση με τον παραδοσιακό εγχειριδιακό τρόπο δεν ξέρω τι του γίνεται ε, στο, στο άνθρωπο στο χωνί που γράφω ναι. και που θα βρει κάλλιστα κάποιο και την ανάλυση αυτή τη πολιτική πρόταση που λέγαμε προηγουμένω για το αν είναι οποία ή όχι. Πάρε Επιτόπου να πω Α, αυτό. Ε, ουτοπία, ε, αν είναι ουτοπία ή όχι. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει στην Πορτογαλία η ουτοπία για την οποία συζητάμε εμεί, το κάνουν οι Πορτογάλοι. Το η Πορτογάλοι. Και αν το κάνουν οι Πορτογάλοι, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν οι Έλληνε. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, mm -hmm. το κάνουν. Και επειδή το κάνουν οι Πορτογάλοι, γι' αυτό η Πορτογαλία έπεσε στα αζήτητα των διεθνών μέσων μα και τη ενημέρωση, όπω ακριβώ στα αζήτητα έχει πέσει η Ισλανδία εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Πορτογαλία αν μείνει. Κα... Επειδή όμω εμεί έχουμε στενή επαφή με τους του προτεργάτε του κινήματο τη Πορτογαλίας, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που λέμε εμεί εδώ, βεβαίως, ανεξάρτητα διαμορφώνον... διαμορφώσαμε την πολιτική πρόταση, ανεξάρτητα από το πώ. Αλλά εκεί κατέληξαν και οι Πορτογάλοι. Δεν πάει άλλο. Αυτή η ιστορία και άρα τη ζητάνε Να φύγει όλο το πολιτικό σύστημα Το εφιστάμενο ναι. Το οποίο έχει συνδικολογήσει με την Τροϊκά Να διαλυθεί η Βουλή και να πάνε σε συντακτική συνέλευση Να Αυτός ήταν η Πορτογάλη. Και μαζί τους είναι ο στρατός Και μαζί τους και μαζί με το λαό Είναι και η Εκκλησία Στη εν του Έχουμε μια νέα επανάσταση των γαριφάλων, Μια άλλη υποχρέωση στους ακροατές να κάνουμε μια ωραία εκπομπή για την. την συνέλευση. για την τη παράσταση στο γαριφάλων. Να επίσης. ξέρουμε πώ γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Να αποκτάμε εμπειρία. Γιατί άμα δεν έχουμε εμπειρία, σχολούνται τοπικά αυτά τα ε, πράγματα. Πρέπει να μπούμε σε πρόγραμμα. Θα ανακοινώσω συγκεκριμένε ημερομηνίε που θα γίνουν συγκεκριμένε. Ε, ναι. <laughs> Σαφώ. Εκπομπέ. Και βέβαια έτσι με να κλείσουμε με τη δήλωση, την περίφημη δήλωση για την οποία ρίγη εθνική συγκινήσεω διακατέχουν το σύλλογο του ελληνικού έθνου, είναι yeah. ότι η θετική δήλωση, η δήλωση το 2017, η οποία είπε το εξή καταπληκτικό. Yeah. Είπε ότι καλωσορίζουμε την πρόοδο που σημείωσαν η Ελλάδα και η Τρόικα με στόχο την επιτεύξη συμφωνία για τι πολιτικέ που διέπουν για το πρόγραμμα προσαρμογή. Yeah. Και λέω, τι μα λέει εδώ, η θετική δήλωση είναι ότι τελικά η συμφ... συμφώνησε η <Το κυβέρνηση <Το <έγινε> στην <Το> Τρόικα. Θαυμάσια. <έγινε> το Eurogroup θα εξετάσει <Το> τα αποτελέσματα τη αξιολόγηση υπό έκθεση τη Εσεί μπορεί να τη συμφωνήσετε, αλλά εμεί κρατάμε για την πάρτη μα το αν θα, θα συμφωνήσουμε κι εμεί ω το τέλο. Σα κρατάμε σε εσά, Πένισε. Το τρίτο είναι, καλωσορίζουμε την αποφασιστικότητα τη ελληνική κυβέρνηση να είναι η πιο δοσυλλογική κυβέρνηση ακόμη και από του δοσύλλογου του Παπαντρέου. Εσεί κάνετε λάθη στη μετάφραση εδώ, <χ> μου φαίνεται. Ό, έτσι λέω. Καλωσορίζουμε την αποφασιστικότητα τη ελληνική κυβέρνηση να τι και να χαιρετίζουμε τι αξιοσημείωτε προσπάθειε του ελληνικού λαού. Εδώ το αξιοσημείωτο προσπάθειε που το ναι. Και εδώ μου θυμίζει μια παλιά επιθόρηση που ο Λιγερόμπεξε κούμποτε λοιπόν, πού, πού το ναι, λοιπόν, που λέει αξιοθαύμασες προτάσεις από τον ελληνικό λαό Πρόσεξε, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πνίγεται στο βάλτο mm. Το βάλτο βαλτό, το βαλτό είναι στα ρουθούνια Λοιπόν, και έχει και βυθίζεται Ναι, και δεν σώζεσαι Έτσι. εύκολα από κει <laughs> Το ρόμπαξε κούμποτε ε, έξω και σου λέει αξιοσημείωτε προσπάθειες Δεν σου δίνει το χέρι το βάλτο, του να σε το, τραβήξει. Το... Απλά σου λέει ότι αξιοση... είναι αξιοσημείωτη προσπάθεια. Θα είσαι βάλει και να σου πατάει το κεφάλι ε... να πει ναι. να πει πηγαίνει, Διότι, όπω μα λέει και η δήλωση, όταν ολοκληρωθεί αυτό, θα έχουμε ιδιωτικέ επενδύσει και θα αντιμετωπιστεί η ανεργία. Δηλαδή, όταν βουλιάξουμε παντελώ το βάλτο, ναι. με κάποιο μαγικό τρόπο θα πεταχτούμε έξω από το βάλτο. Εντάξει, θα έχουμε ιδιωτικές επενδύσεις γιατί προφανώς με αυτή την ανακοίνωση αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν συμφωνήσει για τα εργασιακά. Αυτά που μας λένε ότι θα ψηφίσουν, δεν θα περάσουν. Ε. Ναι. Ε, προφανώς. Προφανώς. Εδώ ρωτά... φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει για τα εργασιακά. Και... Μια ζωή σε αυτό τον τόπο μας λένε ότι προσεγγίζουμε επενδύσεις. Mm. Από εκείνε οι που έχουν προσελκύσει με καθεστώ απεικιοκρατικών προνομίων mm. προκλητικότατων, γιατί αυτέ οι πολυεθνικέ δεν ψηφίζουν, ου, δεν πληρώνουν ούτε ΦΠΑ στι εισαγωγέ mm. του mm. με διάφορα κόλπα, ιδιωτερικέ αλλαγέ mm. και όλε αυτέ τι ιστορίε. Λοιπόν, σηκώνουν και φεύγουν αυτή τη στιγμή. Mm. Όταν η Coca-Cola φεύγει, όταν η Algida έχει μειώσει τρία τέταρτα mm. τον κατάλογο των εμπορευμάτων που κινείται, όταν mm. η Unilever Σκέφτεται να κλείσει για να σηκωθεί να φύγει. Και περιορίζουν δραστικά τι δραστηριότητε Το ίδιο το IKEA, το ίδιο το το, πώς το λένε το... Το LIDL. Ε, η Carrefour αντίο. Yeah, ε, yeah. Το Max Special αντίο. Mm -hmm. Όταν μιλάμε για με μεγάλε αλληλεξίδε, είτε είναι υπατμών. Πα... Είτε έχουν φύγει, είτε πάνε να φύγουν. Γιατί όπω έχουμε εξηγήσει ξανά από την εκπομπή, σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον Είναι αδύνατο να κάνεις οικονομικό σχεδιασμό Όπως απαιτεί ένας οργανισμός okay. Του μεγέθους της πολιεθνικής Και άρα δεν ρισκάρει Δεν παίρνει τα ρίσκα, σηκώνεται να φύγει Λοιπόν, σε μια τίδιο οικονομικό περιβάλλον Σοβαρολογούμε τώρα ότι θα προσεγγιστούν επενδύσει. σε επενδύσει. Θυμάσαι ναι, το, το, το σχέδιο, σχέδιο ήλιο που είχε ανακοινώσει γείτες... ο κυριο Παπακοσταντίνου ναι. πριν δύο χρόνια. Ε, ε, ε, ε, δεν θυμάμαι ήταν ενάμιση χρόνο, πάντω ήταν το ελευταίο, έτσι. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει το περίφημο πρόγραμμα ήλιο που έχει να κάνει με την ενέργεια, με την πράσινη ενέργεια, αν τώρα πράσινα κολοκύφια. Λοιπόν, πράσινα όπου αναμενόταν χιλιάδε νέε θέσει εργασία και βεβαίω ο ρημαγδό επενδύσεων. Ε, αυτό πριν από λίγε μέρε κυκλοφόρησε στα ψηλά, βέβαια. Μα τελείωσε. Ε, βέβαια. Το πρόγραμμα αυτό που Γιατί είχε ανακοινωθεί και διατυπανιστεί, μα τελείωσε πριν να αρχίσει. Ξαναλέμε, περνάμε στην περίοδο του χάου και τη κατάρρευση. Να. Στην περίοδο του χάου και τη κατάρρευση, μόνο ο υπόκοπομο και τα λαμόγια κυριάρχουν. Αυτό είναι ο τύπο επενδύσεων που θα δεχτεί η χώρα. Ή επενδυτών που θα έχει η χώρα. Όπω ακριβώ συνέβη στη δεκαετία του 90. Στι χώρε του πρώην Παππούλου Σέλιβο. Μετά υπολογίζουν ότι μετά από μια εικοσαετία ανομαλία ναι. στην Ελλάδα σε, ναι. και αφού σταθεροποιηθεί με τι νέε σχέσει τη που θα έχει αποκτήσει λόγω ποσοτήσεων εδαφών και τα λοιπά με τι γειτονικέ χώρε και το νέο οικονομικό περιβάλλον που θα δημιουργήσει, τότε θα ξανάρθουν Εδώ, οι, οι μεγάλε και κλπ. Δηλαδή, ναι. Βεβαίω σε μια περιοχή που βεβαίω δεν θα θυμίζει τίποτα από την Ελλάδα που απελευθερώθηκε από ζυγό στα 1827 λοιπόν αυτό να έχετε περνάμε στην περίοδο συστηματικά μας περνάνε στην περίοδο του πλήρους χάου και της κατάρρευσης σε αυτές τις συνθήκες αυτό είναι σκόπιμη πολιτική και προϊόν της κρίσης αλλά και σκόπιμη πολιτική είναι παδιαλείο είναι το δόγμα της λεγόμενης δημιουργική καταστροφής το είχε διατυπώσει πρώτος ο Α, είδες μπλοκάρω μερικές φορέ. Λοιπόν, α... Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Ναι. Δεν ξέρω ποιο θε να πει. Αυτή τη στιγμή δεν μά... μπορώ να βοηθήσω για κουράτες. Δεν πειράζει, θα το θυμηθούμε. Ε, ε... Θα ο... θα το... Σουμπέτα. Λοιπόν, ο Σουμπέτα στο μέσο πόλεμο. Σήμερα διδάσκονται δημιουργική καταστροφή mm -hmm. σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια business. Μάλιστα. Το δόγμα αυτό. Και λέει, όταν δεν πάει το οικονομικό σύστημα άλλο, το καταστρέφει σκόπιμα. Σκόπιμα το καταστρέψει. Το κατα καταστρέφει για να τα Αυτό μπορεί να το κάνει. Συνδέεται με πόλεμο, με εξοικονομικά μέσα mm -hmm, και mm -hmm. παραδοσιακά γίνονταν με εξοικονομικά mm -hmm, μέσα. Mm -hmm. Αλλά το δόγμα mm -hmm. τη δημιουργική καταστροφή όπω εφαρμόζεται σήμερα και όπω αυτό το πράγμα ναι. ε, προωθεί yeah. τα λεγόμενα οικονομικοπολιτικά μέσα. Ε, Δημιουργία καταστροφή. Mm -hmm. Αυτό το νόημα mm -hmm. έχει. Καταστρέφω mm -hmm. το σύμπαν και το αναδημιουργώ. Συμπεράσαμε λίγο το χρόνο, Μα μας συγχωρέσει λίγο ο Χάρης Μπότσαρη. Θα Δώ, του δώσουμε τώρα το μικρόφωνο Εκπομπή Αλφέψιλο ΕΕ. Αυτή η εβδομάδα ήταν λίγο κουτσί, λίγο έτσι Δεν είχαμε πολλές εκπομπές λόγω των γεγονότων Αλλά δεν πειράζει Την Όχι. επόμενη πιστεύω αλλά ότι θα Αλλά να σου πω κάτι άλλο, έγινε μια επεισόδιο που αφορά Εμένα Να το συνάφησουν Α, ε, λοιπόν, μου. λοιπόν, τι έγινε? ήταν εκεί ένας φίλος του στην, ε, στην, στην πορεία, όπου μετά με μες το χωρίς εφέμ, ζωντανά, το, τι τι το πορεία. Ναι, την πορεία, και του τυμπέσανε οι δημοσιογράφοι. Την μισογράφοι, γιατί αφού εχθές εδώ τα καθεστοτικά μέσα ενημέρωσης, υποτίθεται δεν τήρησαν την... <σκορίζοντας> την τυμπέσανε οι δημοσιογράφοι ότι είναι απρογουσπάστης. Αφού, Εντάξει, τέλο πάντων δεν θέλω να το σχολιάσω. Τέλο πάντων. Λοιπόν, είναι από αυτά τα. Το σχολιάσα για μια διακοσαριά διαδηλωτέ. Τα πικάντικα Εκεί που του χημίξανε και παραλίγο να πάθουν ζημιά οι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εχθέ όλοι έκαναν εκπομπέ υπό την κάλυψη ότι κάνουν για απεργία δελτία. Τέλο πάντων τώρα. Πονεμένη η ιστορία. Ναι, με τα απεργία Λοιπόν, πονεμένη η ιστορία αυτή. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα. Ε, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι είσαστε στη Σαντορίνη, είστε τυχεροί, θα ακούσετε τον Δημήτρη Καζάκη από κοντά. Λοιπόν, οι υπόλοιποι, από τη Δευτέρα πάλι, εδώ, μία η ώρα, εκπομπή ΑΕ από τον Δημήτρη Καζάκη και τη Γεωργία Μπάστα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, μείνετε εδώ, στον RTFM. Έρχεται ο Χαρί Μποτσάρη.